Εδώ είμαστε και εμείς. Καλησπέρα σα. Καλησπέρα στους φίλους στο Δήματιο Επικοινωνίες. Βλέπετε άγνωστος παραγωγός, αλλά είμαστε γνωστοί. Μας ξέρετε. Συμπέθερος, αυτός ο άγνωστος. <laughs> και όχι μόνος του, έτσι. Πάρα είμαστε. Αυτό είναι το σήμα το οποίο φιλοξενεί όλες τις εκπόμπες απόψε. Για να δούμε, ελπίζω ότι θα τα καταφέρουμε γιατί μας έκανε κάποια, ε, κάποια προβλήματα πριν εδώ η, η σύνδεση. Πιστεύω όμως ότι θα τα καταφέρουμε. Έχω, δεν είμαι μόνος μου, έχουμε παρέα, είπαμε. Θα είμαστε μαζί γιατί την επόμενη σχεδόν μέχρι τις μία, είπαμε. Θα δούμε όσο μπορέσουμε, όσο αντέξουμε. Ε, παρέα με τη ΣΥΜΠΗ. Για με τη Με τη, τη, τη ΣΥΜΠΗ είπα. Σίλια <ΣΣ> <ΣΣ> Δεν με τη Σίλια, με τη Δάφνη είσαι Με τη yeah. Δάφνη, άρα βέβαια τη Δάφνη <laughs> Ναι γιατί <laughs> δεν, έχουμε, δεν είναι μόνο Eurovision, εδώ έχουμε πιο μεγάλο Πιο, πιο σημαντικό διαγωνισμό, <laughs> γιατί είναι δικός μας ο διαγωνισμός Είναι... <laughs> ε? Ακριβώς, ακριβώς. Και μετά το διαγωνισμό τι, εμένα με έχει πιάσει και μία λύπη τώρα, ξέρεις. Ε, από τη μία η χαρά, μία χαρμολύπη με διακατέχει, ε, από τη μία η χαρά ότι φτάσαμε στον τελικό και για την χαρά των παιδιών που ε, συμμετείχαν και βλέπουν τα τραγουδία του πήγαν καλά, όλα αυτά. Αλλά από την άλλη μία λύπη, αύριο τι. Αλλά θα μου πεις αύριο θα έχουμε τα τραγούδια να τα τραγουδάμε, έτσι, να Όλα τα και... καλά έχουν ένα τέλο. Και όχι μόνο αυτό... Σίλια, Δάφνη Θα μάθουμε και τους δημιουργούς Είναι πολύ σημαντικό αυτό Γιατί μέχρι τώρα ακούγαμε τραβούδια Και δεν ξέραμε ναι, ποιοι κρύβονται πίσω Εκτός από αυτούς που ποιοί. δεν πέρασαν στο γελικό ναι. Έτσι που έχεις, δίκιο, έχεις δίκιο, έχουμε και μια έτσι, αγωνία θα έλεγα Ποιοι κρύβονται πίσω από αυτά τα όμορφα, 40 όμορφα τραγούδια που έφτασαν στον τελικό Και βέβαια 40 έφτασαν στον τελικό Μην ξεχνάμε όμως ότι αφήσαμε πίσω και όμορφα τραγούδια έτσι, Που δεν πέρασαν τελικό Αλλά όπως και να έχει όλα τα τραγούδια Και θέλω πραγματικά, δώσε μου μόνο ένα λεπτάκι Δημήτρη Να πω το εξή ότι αυτός ο διαγωνισμός είχε υπέροχα τραγούδια Πάρα πολύ όμορφα τραγούδια, ρίχνανε, επιτρέψτε μου την έκφραση, στο κεφάλι πολλών ε, ε, μεγάλων ε, και καταξιωμένων καλλιτεχνών και μπράβο στα παιδιά, ένα μεγάλο μπράβο, μπράβο. Η Duffly Bokota είναι Eurovisionologος, έτσι δεν λέγονται, <laughs> η Αναστασία δικιά μας η Σίλια, έτσι, είναι music διαγωνιζόμενο <χεύερο> λόγο. Ναι. Ε, για να φτάσουμε στον τρίτο όμως έχουμε περάσει από έναν πρώτο διαγωνισμό, έτσι, να το πούμε στα παιδιά πριν φτάσουμε στι 12 βέβαια, να πούμε, να ενημερώσουμε ότι έχουν μείνει 20 λεπτά, για να κάνω και μία ανανέωση. Πριν λοιπόν φτάσουμε στον τρίτο έχουμε περάσει από έναν πρώτο διαγωνισμό, ο οποίο έγινε, ποτέ έγινε τώρα, έχει μπροστά σου τη σελίδα, μήπω έγινε το 2008. Ξεκίνησε το Φεβρουάριο και έληξε το μαιο Φεβρουάριος Μάιος, βλέπεις πόσο μικρό το διάστημα γιατί υπήρχαν mm -hmm. μόνο 133 συμμετοχέ. Φέτο εδώ νομίζω ότι είχαμε τεράστια συμμετοχή. 300, 300... τόσα, θα θυμάσαι τον 350... αριθμό. Γιατί εγώ δεν θυμάμαι. 251 ναι. για να... Περάσαμε λοιπόν τον πρώτο διαγωνισμό τότε. Υπήρχε και μια επιτροπή, Γιάννη Ζουγανέλης, θυμάσαι Μιλιτιάδη Έβα Φα... Φάμπα. Ε, και ψήφισαν και τα μέλη και βγήκαν τότε πες μου, πες μου εσύ θύμησέ μου πια βγήκαν γιατί πριν στον όμως, λες, πριν ε όμως τη... θέλει να σε παρουσιάσει κλοκλό α, α, 318 <laughs> μου, μου στέλνει να πει μη 318 συμμετοχέ είχαμε για να μην λέμε ακριβές, αυτή τη φορά πολύ μεγάλο νούμερο. 318 συμμετοχές 318 ναι. 318 Ρρα. τραγούδια συμμετείχαν στο διαγωνισμό φέτος ναι, ναι, ναι. του Music Heaven ναι. λοιπόν, πριν παρουσιαστούμε εμείς να πούμε μια αρχίσει, στα παιδιά. Στου φίλου που έχουμε ίδε, εδώ, που μα κάνουν την τιμή είναι. και μοιραζόμαστε αυτή τη βραδιά. Και είναι στο δωμάτιο επικοινωνία, βλέπω την αγαπημένη Μασίλιο. Όποιο θέλει να βγει, παιδιά, θα σα δώσω συμπαίθερο με δύο S για όσου δεν είμαστε φίλοι στο Skype, όσου δεν, mm -hmm. δεν έχουμε εκεί επικοινωνία. Με δύο S, μας βρίσκεται, σα κάνουμε ad, έτσι να χρησιμοποιήσω μια ελληνική έκφραση και αρχίστε παρέα μας εδώ με τη Σίλια και, και τα λέμε. Ε, καλησπέρα και στον Νικόλα τον Αλφαγουλφ, που είναι εδώ στην παρέα, στην γιορτή. Την Αλκιώνη Θεσσαλονίκη Να πω τους μέσα εγώ και να πεις τους έξω εσύ Για πες α, τους έξω, έξω δεν τους βλέπω γιατί είμαι άγνωστος προς το παρόν παραγογός yeah, και εγώ ωραία, και εσύ άγνωστοι είμαστε Θα παραμείνουμε έτσι ένα, ένα μυστήριο Για πες ποιος άλλος ποιο άλλος βλέπεις Τον Ανθήλινό Ανθήλινό Τώρα Ντόναρα Κοντιντίνα δεν, δεν ξέρω. Φιλιμέγκα, αυτόν τον ξε... γνωστό. Κώστας Καρίν και αυτόν γνωστός, γνωστό. Κράκεν, την Κρίστη μα, την Ψήψη, γεια σου Ψήψη. Το κοιμήσαμε το μωράκι, Σάπου νόφουσκα. Την... Το λαρούμπα, δεν ξέρω, πρώτη φορά βλέπω. Και βέβαια τον Πανάκο και τον uh, Παναγιώτη. <laughs> Μην μου πεις γιατί λέω τον έναν Πανάκο και τον άλλον Παναγιώτη, για να του ξεχωρίσω. Ωραία. Εδώ, φίλοι. Και ο Ποιο άλλο, Του είπαμε όλου, ο Τρελάκη. Εγώ παιδιά... αυτού βλέπω, ναι. Τα παιδιά που είναι έξω δεν τα βλέπουμε ακόμα. Θα καθαρίσει η σελίδα θα, όταν γίνουμε γνωστοί, απαγνωστοί. Θα, θα σας δούμε. Στέλνουμε όμως την αγάπη μας. Καλησπέρα σε όλους σας. Έχουμε ακόμα 10 λεπτά. Ακόμα μπορείτε να ψηφίζετε, πρέπει να πούμε. Και ακόμα ο διαγωνισμός είναι. Ακόμα ε, ε, ε, βλέπω ψήφους. Και μάλιστα βλέπω ότι γίνεται μία μάχη εδώ. Για την τρίτη και γίνεται την μία μάχη σχετικά ε? με τι 20 θέσει, γιατί η 20, 20 θέση έτσι γίνεται ένα κάτι. Παίζεται το αύριο, θα παρνιέσει αυτό το τραγούδι. Δηλαδή βλέπω λιγάκι, τώρα ε, μιλάμε, ε, ε, είναι στο μετέχμιο ξέρει. Δεν ξέρει μέχρι τελευταία στιγμή για να δούμε πόσο χρόνο έμεινε. Παιδιά, εσεί που δεν έχετε ψηφίσει, 10 λεπτά και 51 δεύτερα. Μόνο αυτόν τον χρόνο έχετε στη διάθεσή σα. Τρέξτε να δώσετε την προτίμησή σα και αν θέλετε να κάνετε και καμία ανατροπή, δεν θα μα χαλάσει. Λοιπόν. Ναι, μιλάμε εδώ ε, το 21, το 20, 4 ψήφια βλέπω εδώ. Ας ναι, πούμε ναι, την τρίτη ναι, από την τέταρτη ναι. θέση με Δηλαδή άνετα είναι... η ανατροπή γίνεται. 11 mm? ψήφι. όχι Τώρα θα ακούει αυτός που, έχει το, που είναι ας πούμε, στην εικοσυντική και θα λέει τι λες κερά μου, αυτού, αυτού, αυτού. Όχι, <laughs> Καλή επιτυχία σε όλους, αλλά είναι ωραίο. Με να αυτή η αγωνία. Όπως και να έχει. Ε, έχει την τελευταία ε... στιγμή, έτσι. Όπω και να, αυτή η αγωνία εγώ την έχω ζήσει οκτώ φορέ <laughs> με του οκτώ μήλου. Ε, στον όγδοο, όχι γιατί ήταν ξεκαθαρισμένα τα αποτελέσματα από την αρχή, αλλά στου επτά, και υπόψη είναι ότι στου περισσότερου είχα την αγωνία γιατί κάποιο τραγούδι που μου άρεσε ήταν πάνω κάτω στην μπάρα, πάνω κάτω, πάνω κάτω. Μέχρι τελευταία στιγμή, δηλαδή μου βγάζει στην ψυχή. Ε, δεν μου έκανε, μου έκανε όσε φορέ, δεν μου έκανε τη χάρη. <laughs> Τέλο πάντων. Ε, Όπω και να έχει, τα τραγούδια είναι δικά μα. Οι, οι φίλοι μας ε, οι δημιουργοί, τα μοιράστηκαν μαζί μα και είναι δικά μα και θα τα ακούμε εδώ, στο ραδιόφωνο του Mizu Heaven. Και όχι Αυτό μόνο στη πιστεύω, πιστεύω, πιστεύω ότι από τη στιγμή που βγήκαν προ τα έξω τα τραγούδια, πλέον μπορούν να ακολουθήσουν τον δρόμο του. Εγώ ε, θέλω ε... να σα πω ότι η Κλοκλώθη είναι να σε παρουσιάσει, το λέω. Ναι, ναι, για πάμε γιατί έχουμε 10 λεπτά. Θέλει να παρουσιάσει η Κλοκλώθη, λοιπόν, η γνωστή μα. Κλοκλώθη, διάσημη, δημοφιλή. <laughs> Νομίζω είναι το μεγάλο στέρι του στο ραδιόφωνο μα, το Mizu Heaven. <laughs> <laughs> <laughs> ναι, να ακούτε κάθε Τρίτη απόγευμα στι αυτά, έτσι. Κανονικά, αν θέλετε να ακούσετε όλα αυτά που λέει η κλοκλό, τα δικά της, αλλά ήθελα ε, να πει κάποια πράγματα. Για μένα ή για εσένα, θέλει να πει Σίλια. Για σένα, μάλλον. Σένα θέλει να πει, Σένα θέλει να παρουσιάσει. Για μένα, για να δούμε τι έχει να πει η κλοκλό για μένα. Τι θα μπορούσε να έχει να πει η κλοκλό για το Συμπαίθερο δηλαδή. Έλατε. Δεν μπορώ να φανταστώ. <σχυ> Μετά φταίει η κλοκλό. Όχι, πέστε μου. Όχι, πέστε μου τώρα έτσι, εδώ μπροστά μου. Φταίει κλοκλο. Δεν φταίει παιδί μου. Έχουμε υλικό. Έχουμε υλικό σαν ραδιόφωνο. Έχουμε υλικό σαν σελίδα. Η παραγωγή μας. ένα και ένα. Λουλουδάκια. Και γιατί θέλω να πω τώρα, ναι, θα σας πω. Θέλω να πω για αυτούς τους δύο που είναι υπεύθυνοι να παρουσιάσουν και να είναι οικοδεσπότες των τραγουδιών, των νικητών του τρίτου διαγωνισμού. Ε, να μην ξέρετε με ποιους έχετε να κάνετε. Τι κουμάσια είναι. Θα σας τους γνωρίσω εγώ. Εγώ ή Κλοκλό, λοιπόν, Δημήτρης, αλλιώς συμπέθερος, <laughs> ακούστε και τι να πω εγώ. Βγάλετε συμπέρασμα. Αν σας αρέσει δηλαδή η καλή μουσική. Έχει μια μαγεία, ένα χάδι. Έτσι την ακούτε την μπάκαρα. Χάδι έχει μάνα μου, χάδι έχει και μόνο χάδι έχει. Καλό όλα τα καλά του Θεού έχει. Μιλάμε, μιλάμε, να τσατίζεσαι και να σε πιάνουν τα διαόλια σου, που σταματάει ο παρουσιαστής και αρχίζει το τραγούδι. Ένα τέτοιο πράγμα έχουμε πάθει με αυτόν τον χριστιανό. Και δεν είμαι υπερβολική, μην ακούσω ότι είμαι υπερβολική. Άκου και μάθαινε. Άκου που έχει γράψει και είναι πολλά θεόρια να πάει στο ψιψί αυτό, να το στείλουμε στο ψιψί. Ε τώρα με συγχώρις, αν εσύ ήσουνα το ψιψί και δεν ήταν το ψιψί το ψιψί ήσουν εσύ Φερυπή, θα είχες γίνει βιτάμ. ή δεν θα είχες γίνει με αυτή την αφιέρωση. Ε βέβαια τώρα εδώ που τα λέμε για να αφιερώνει το ψιψί κάτι θα ξέρει έτσι. Ποιος ξέρει τι δηλυκό σούγκαρ πλάσμα είναι και αυτή. Έτσι είναι αγάπη μου. Κυλάει ο τέντζιρις και βρίσκει τα καπάκια. Άρα τώρα για να αφιερώνει η φωνάρα είναι ενημερωμένη και κάτι ξέρει. Και το ψιψί είναι τριποντάκι Αλλιώ δεν γίνεται δουλειά τώρα. Talking clock clock. Και στο ψιψί να πάει η μανάρι μου. Και όπου θες να πάει και στον ουρανό και σταστρά, και όπου να είναι και στη Guadeloupe δηλαδή Τέτοιες εκπληκτικέ μελωδίες Ό,τι και να σου συνέβη τη μέρα που πέρασε Καλαφέλη και το παίρνει, φεύγει, ξεφανίζεται Αχ πολλά μα συμβαίνουν άμα μιλάς στο μικρόφωνο συμπέθερε μου Αφεθείτε, παιδιά, βάλτε, βάλτε δημό Αφεθήκαμε. Βάλτε αυτό που θέλετε να πιείτε, καφέ είναι αυτό, τσάι είναι Ό,τι σα αρέσει και κόνιο να μα βάλει, θα το πιούμε, συμπέθερε μου. Και κόνιο. Και αφήστε τη μουσική αυτή να σα παρασύρει. Θα σας βγάλει κάπου καλά στο γιο Εγώ Ε, όχι τώρα παίζουμε, εσύ δεν την αφήνει τη μουσική, την κρατά. Σου λέει αφήστε τη και την έχει αφήσει πριν την αφήσει. <ΣΣΣΣ> Αχ, αυτή η χαριτομενιά, <ΣΣΣ> αυτό τονάζει. Δίνει και παίρνει. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Καταγοητευμένη, κύριε συμπέθερε μου. Με μάνατζερ τη Κλοκλό. Χόλιγουτ. Χόλιγουτ μας βλέπω. Δεν είχε να πει για μένα μόνο η Κλοκλό, έχει να πει και για σένα. Έχει και για σένα να πει. Ναι, μην μου πείτε ότι έρθει και για μένα. Πάμε να το γιατί θα είμαστε οριακά. Ένα λεπτό πριν να το παρουσιάσουμε. Τώρα βλέπω όλου του φίλου. Καλησπέρα σε όλου σα φίλοι. Χαίρομαι που βλέπω και την Κάλια. Βλέπω και τον Βέλσονα και Θάνο και την Κρυστάλλο. Θα έχουμε χρόνο μετά. Στι 12 που θα ανακοινώσουμε του νικητέ και θα τα ακούσουμε τα τραγούδια του, να τα πούμε με όλου σα. Και όποιο θέλει βεβαίω να έρθει εδώ να τα πούμε και ζωντανά. Και την mm. Ευαγγελία Σακελαρίου έτσι, σε όλου σα. Καλησπέρα. Ε, θα τα πούμε και πιο μετά. Πάμε να ακούσουμε τι έχει να πει η Κλοκλό, η γνωστή και mm. μία εξαιρεταία. Για τη Σίλια που έχω απέναντί μου αυτή τη στιγμή ε, και είμαστε εδώ παρέα. Δηλαδή, σχεδόν παρέα. Αυτό έλεγε. Διαδικτυακά <Λεχε> με τη Σίλια <Λεχε> ε, για να συμμετέχουμε σε αυτή εδώ την γιορτή τη μουσική που έχουμε όλοι τόσο πολύ ανάγκη Λοιπόν, για να δούμε τι έχει να πει κλωκλώ για τη Σίλια Έχουμε ακούσει μήπως το τραγουδάκι Τα λόγια είναι Περιτά Όταν ακούω Σίλια Λοιπόν, αυτό Χωρίς καμία υπερβολή. Και διά του λόγου το αληθές. Καλησπέρα μου σε όλους. Ε, άλλο ένα μουσικό νεροδρόμιο. Είναι στον αέρα. Και για τις δύο επόμενε ε, ώρες θα είμαστε μαζί. Μέχρι και τη μία δηλαδή. Μόνο μέχρι τη μία. Τι να μας κάνουνε δυο ρίτσες, αγάπη μου. Εσύ σε αυτό που λέει δώσε μου αυτιά να την ακούω. Σε παρακαλώ. Δηλαδή μη φεύγεις μη... Μη φεύγεις μη... Με πόνο σου φωνάζω... Α, ντουρου ντουρου ντουρου ντουρου ντου. Με μουσικές διαδρομές που έχω επιλέξει... Και θέλω να πιστεύω ότι θα σας αρέσουν... Και χαλαρώνοντας με αυτές θα κάνετε ό,τι άλλο θέλετε... Θα σερφάρετε... Δεν θα, δεν θα σας πάρω αυτάκια... Ό,τι θέλεις πάρε μανάρα μου... Και αυτάκια και τα λεφτά μα και τα οικόπεδά μας... Και τα μάξια μας... Για πάρτι σου, όλα για σένα. Λοιπόν, να κλείσουμε. Πριν κλείσουμε όμως, να χαιρετήσω. Τώρα με στεναχωράς, με στεναχωράς, αλλά τι να κάνεις και εσύ τα δίκια σου. Λοιπόν, εγώ ένα έχω να σας πω. Αυτά που ξέρατε μέχρι εχθές να τα ξεχάσετε. Τι θέλω να πω δηλαδή. Έχεις πονοκέφαλο. Τι έπαιρνε ασπιρινούλα Άντε τε πον. Άντε πολύ ισχυρό και αναβράζον. Ωραία. Ήγες πρόβλημα με το στομαχάκι. Τι έπαιρνε Μαλόξ, αλεντρόξ και όλα αυτά τα χαρούμενα. Ωραία. Τώρα τέλος. Δεν παίρνει τίποτα. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να ανοίξεις το χέρι και να ακούσεις μουσικό ονειροδρόμιο. Και γίνεσαι περδίκι. Έλα δώσε τώρα μία δόση. Σήμερα λοιπόν ακούπησα κάποια πραγματάκια πολύ προσωπικά. Ε, επάνω σα. και αυτό εμένα, όχι εμένα κούφισε όχι, Έλα μου έδωσε χαρά. έδωσε χαρά μοιράστηκα μαζί σα. και όταν μοιράζομαι, πραγματικά νιώθω χαρά είστε όλοι καλά Κάπως έτσι γίνεται το ραδιόφωνο άγγιγμα γίνεται χάδι, γίνεται συντροφιά γίνεται ανθρώπινο Χρειαζόμαστε τις ραδιοφωνικές νεράιδες για να μας πλανεύουν και να μας ταξιδεύουν σε χώρε και να ζούμε κι εμείς μια πραγματικότητα αλλιότι και από αυτή που ζούμε. Να σε έχουμε εδώ, να σε ακούμε χρόνια, πολλά χρόνια. Η ιστορία έτσι, για να πάρετε μια μικρή γεύση, είστε νέα παιδιά, τα καινούργια παιδιά, εδώ στην παρέα μας. Ε, πώς παίζαμε κάποτε το παραμύθι μας, ε, το κουκουζαχόρι μας παίζει. Εδώ mm -hmm. είμαστε. Λα -λα... Εδώ είμαστε εκεί. Λοιπόν, ωραία, είμαστε. Η κλακλό ένα λεπτό. Έχουμε 58 δεύτερο. Όποιο δεν έχει ψηφίσει να τρέξει. Ένα λεπτό. Είναι... <σχε> Ποιο θα το λάβει να ψηφίσει, ένα λεπτό. Λοιπόν, ένα ναι, λεπτό εντάξει, έχουμε. δεν νομίζω ότι αφήνουν στα ένα λεπτό. Τώρα είναι όλοι χαλαροί έχουν ήδη ψηφίσει. Αλλά εμεί θα περιμένουμε μέχρι εκεί ακριβώ. Να, να η ώρα. πούμε λοιπόν ότι στον πρώτο. Δημήτρη, να το πω γρήγορα, γρήγορα που τα λέω γρήγορα. Λοιπόν, στον πρώτο διαγωνισμό είχαμε το γαμό, την καταδίκη μου, πάντα πουλιά με τον κύριο Δημήτρη Παπαγεωργίου, Αλκυβιάδη Κωνσταντόπουλος το πρώτο, νύχτε μονάχο και είχαμε Αλικατορίνα, δέκα μήνε που μου άρεσε εμένα πάρα, πάρα πολύ. Στο δεύτερο διαγωνισμό, δεν χρειάζεται να κοιτάξω καν αποτελέσματα, τα ξέρω απ' έξω και να δωτά. Είχαμε τον Γιάννη Ανόπουλο στο πέταγμα, ένα πολύ τραγούδι, τον Γκρίλιο στο Μιχαλή και σοπέρνουν που αγαπούσαν γελαράκι Γεώργιος. και στη στοίχη μιζα, Μιζαντζίδης Αντώνιος είχαμε σκοπό να παίξουμε αυτά τα τραγούδια δεν πειραζεί όμως δεν, δεν προλαβαίνουμε είναι ακριβώς 12 έχει ήδη νομίζω φύγει ο χρόνο αντίστροφα για πάμε μετράει πάμε. για πάμε στο 2013 λοιπόν να δούμε τι γίνεται <ΣΣΣΣ> είναι 12 η Ναι. ναι. Ναι, για πε. Είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι ναι, αν, αν ήδη, τώρα έχουμε πάτε τα τελικά αποτελέσματα. Ναι. Έχουν ανοίξει και έχουν αποκαλυφθεί όλοι οι δημιουργοί, αν γυρίσει oh, κάποιος στη σελίδα. Όλοι και θα του πιάσουμε έναν-έναν γιατί μας έχουν ταλαιπωρήσει. <laughs> με την έννοια ότι μας άρεσαν, ψηφίσαμε, κάναμε, είχαμε την αγωνία τους. Μαζί με αυτούς αγωνιούσαμε κι εμείς. Λοιπόν, να τα πω ή να τα πεις. Πώς αυτό θα έξει, που θέλω να το πω το είναι συγχαρητήρια σε όλου. Πραγματικά, είναι πραγματικά πολύ ε, ωραίο ναι. αυτό που ζούμε έτσι όπω το, το ζούμε όλοι οι παρέα, σε αυτό εδώ το διαδικτυακό τόπο που λέγεται Music Heaven. Μου αρέσει mm -hmm. πάρα πολύ γιατί, α πούμε, με το που έδειξε 12 το ρολόι, αμέσω βλέπω στη σελίδα που βλέπω με τόσου μήνε το διαγωνισμό, τελικά αποτελέσματα mm -hmm. διαγωνισμού και να έχουν αποκαλυφθεί όλοι οι δημιουργοί. Εγώ θέλω όλοι. να πω ένα μπράβο πραγματικά και συγχαρητήρια. Στο... στον Γιώργο, στο Χόρχη και στους ανθρώπους όλους που δούλεψαν για να γίνει αυτό και να στηθεί τόσο ωραία χωρίς κριτικές επιτροπές. Ναι. Εγώ προτιμάω ε, τέτοιες διαδικασίες όπου ναι, ψηφίζουν ναι, ναι, αυτοί ναι. που ακούν οι ακροατές και όχι οι ειδικοί Α πούμε, αν υπάρχουν αυτέ οι δυσάρεστε φωνούλε, που, που τέλο πάντων είναι εγώ τι κατανοώ κάποιε φορέ. Είναι στη φύση μα αυτό. Δηλαδή να παραπονιόμαστε, να κρυγιάζουμε. Ναι, έτσι, έτσι, μπράβο, ναι. Αλλά πιστεύω ότι όλα πήγανε μια χαρά και έτσι. βέβαια ένα μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ πρώτα για, στο χώρο μας και αυτό γιατί ναι. όλου αυτού του μήνε ε, άκουγε κι αυτό. Ε, εντάξει, στομάχι έχει εδώ εγώ. Δεν πειράζει, είναι όλοι <laughs> οι Έλληνε <laughs> το έχουμε αυτό. Κάπος, ε, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και, και και το όχι του χρόνου και σε δύο χρόνια να έχουμε τον τέταρτο διαγωνισμό και να έχουμε πολύ περισσότερες συμμετοχές. Αρχίσουμε λοιπόν πρώτο. Λέω λόγια, Εροφίλη, Κλεάνθη και με το πολυφωνικό σχήμα υπήρου Βαγγέλης Κότσου και Βερόνικα Ηλιοπούλου Μουσική έχει γράψει ο Κλεάνθη, στίχη έχει γράψει η Σοφία Κλεάνθη Πάμε στο δεύτερο μαστίχα, μύρισα, εδώ είχα την, από, να δω έτσι πια Έμα έλεγε αυτό το όμορφο τραγούδι Αθηνά χιότι ερμηνεύει, Γιάννης Χούλης έχει γράψει το τραγούδι Και στίχους Βασίλης Γκίκας Στι ελπίδε μας φωτιά είναι στην τρίτη θέση. Ο oh, Γιώργος Γελαράκη, βλέπουμε. Ά, βλέπουμε το Γιώργο πάλι. Γελαράκη που έχει βγει, νομίζω, και στον δεύτερο, ε; Και στον δεύτερο, ναι, βεβαίω. Ναι, βέβαια. βέβαια. βέβαια. Γελαράκη. Ναι. Θε να συνεχίσει. Ε, είπε στα, το τρία, ναι, στο νούμερο τέσσερα, mm -hmm. λοιπόν. Στο νούμερο τέσσερα, σε αυτό το πλανήτη, αυτή τη στιγμή. Ε, νομίζω αυτό το... Το τραγούδι πάλεψε για την τρίτη θέση, ανέβαινε, κατέβαινε, όλο το απόγευμα σήμερα το έβλεπα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, τελικά, με τους, τελικά δεν νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία, αν τρεμάτισε τρίτο τέταρτο, αλλά πήγε πάρα πολύ καλά. Αγαπήθηκε αυτό το τραγούδι ο Βασίλη Μπαμπανιάρη. Το τραγούδι σε, το έγραψε, μουσική στίχους, mm -hmm. σε αυτόν τον πλανήτη, αυτή τη στιγμή. Και το πέμπτο τα χρόνια τη Αθότητα, με την Έλενα Ζανταρίδου, σε μουσική του Θάνο Χασιώτη και στίχου. Είναι το μέλο Θάνος 35, α τα λέμε και αυτά. Να λέμε τα μέλη έτσι όπως ναι, είναι ναι, εδώ, έτσι ναι. τα nickname του στο Music Heaven. Για ένα Στον πολύ νόμα... όμορφο τραγούδι, το Ανασθενάρι, δεν σπάει. Αυτό ήταν το δεκάρι και δικό μου. Τώρα μπορώ να σα το πω. Α, και βλέπω τώρα, εντάξει. τραγουδάει Σταυρούλα Μονολοπούλου. Πόσο χαίρομαι με την έκπληξη, ξέρετε, παιδιά. Δεν είναι έκπληξη ξέρω, και κοπέλα. για μας, γιατί τώρα τα βλέπουμε. Εγώ λοιπόν που mm -hmm. την ξέρω την κοπέλα αυτή, είναι μια εκπληκτική τραγουδίστρια. Σταυρού αιμανολοπούλου, έχει παίξει πολλέ φορέ το πέστο τραγουδιστά τραγουδιστάν και χαίρομαι ιδιαίτερω που βλέπω ότι είναι αυτό που εγώ θα ήθελα να πραγματικά να είναι ακόμα πιο ψηλά. Το είχα γράψει και όλα σε ένα post. Ε, μπράβο, πολύ ωραία. Θα ακούσουμε Σταυρού αιμανολοπούλου κάποια στιγμή. Χαίρομαι όμω που είναι αυτό, αυτή η τραγουδιστάν. Μουσική Βενιζέλο Γιάννη, Τύχη Νατάσα, Μεσίνη και βέβαια μέλο Βέννη. Και βέβαια εδώ να άλλο ένα γνωστό μα. Κάπου πάντα ξημερώνει. Καλά, αυτό θα το πάμε σιγά σιγά. <laughs> Κάπου πάντα ξημερώνει. Ερμηνεία Μαραζάκης Βαγγέλης και Μελίνα Κουρσούμι... Και μουσική παρακαλώ. Και στίχου. Φιλιμέγκα Νίκο. Μπράβο, καλέ μου. Να είσαι καλά. Πάντα δημιουργικό. Για πάντα πιο κάτω. Σέσιον Σουμαντζήρη Δημήτρη Σαββίδου Μακρίνα. Μέλο Μίτα. Το Για πάντα το τραγούδι. Και στο 9 εδώ είναι ένα ε, γνωστό Πατρινόπουλο. Πολύ ταλαντούχο πλάσμα. Ο Γιώργο Παπαδόπουλος, Μίωση Ξέβαινη, για όλου εμά που τον ξέρουμε, έμπαινε εδώ στην Παρεούλα. Μα μπαίνει το παιδί, έτσι, και δεν μα έχει αφήσει από τον δεύτερο διαγωνισμό. Είχε συμμετοχή και στον δεύτερο. Με, το με του ονειρόδρομου. Ονειρόδρομοι. Και μάλιστα μου στέλνει ένα ποιμή και μου λέει: Είναι κατοχυρωμένο το ονειροδρόμιο. Παρακαλώ να το βγάλει από την. εκπομπή Και το νούμερο 10, και νομίζω εκεί να κλείσουμε με τα 10 πρώτα και να αρχίσουμε να ακούμε και τραγούδια, Σίλια. Ναι, ναι, ναι, ναι. Το νούμερο 10 λοιπόν είναι η λευκή ισοπαλία. Εγώ Θα έλεγα να πάμε μέχρι τα 20. Να το δε πάμε δε έτσι. έτσι. Ναι, ναι, για να αρχίσουμε μετά για να πούμε και τα πρώτα 20, τα πρώτα τρία. Έτσι, τι έχουν ωραία. τα έπαθλα που έχουν, τα πρώτα 30, αλλά και τα 20 όμως Πολύ ωραία. Για πάμε λοιπόν. Στο νούμερο 10 λοιπόν, η λευκή ισοπαλία. Ερμηνεία Τρεις Λαλούν, ωραίο. Μουσική Δάικος Αλέξανδρος και στίχη Μαγγόνας Ιωάννης. Είναι το μέλλον Τζαπέτο. Πήρε 600 mm -hmm. ψήφους. Mm -hmm. δεν είναι πολύ σημαντικά νομίζω το ότι mm -hmm. οι άνθρωποι mm -hmm. δώσαν, δεν έχει σημασία τελικά η θέση που βρέθηκε, το ότι άκουσαν κάποιοι άνθρωποι και δώσαν ε, την εμπιστοσύνη τους σε κάποια τραγούδια. Νομίζω αυτό για κάθε δημιουργό θα πρέπει να είναι έτσι χαρά και να τον γεμίζει με αισιοδοξία για να Α, κάνει κανένα Αλλά και Μιγκρέλια, στο Τίποτα Όρθιο Σε κόβω, γιατί ε. βλέπω ονόματα που είναι ε. κοντά μας βρε. Ε. Τίποτα Όρθιο, Μιγκρέλια Θερμηγεία θε και Μουσική Μπράβο, και στίχους Αναστασία Μπράβο, Μιζεχνά, μάχο στα χίλια στέρια αγκαλιά ναι. ένα τραγούδι που αγαπήθηκε πολύ εδώ από τα Μελή έχω ακούσει πολύ καλά λόγια από πολλούς φίλους εδώ ναι, για αυτό το τραγούδι Μου λέει εδώ η Ήλιο η Ερατό στην ε, Ελλάδα. Στην Ερατό Αν λοιπόν κάνει και σε άλλου ε, να κάνει διακοπέ, μου λέει και ηχθεί. Για να δούμε. Α λοιπόν. μάλιστα. Οπότε πρέπει να με ξαναβάλει. Βλέπω τον αλφαβολφο ο οποίο λέει ότι κάνει εδώ. Άλλος μου λέει με διακοπέ. Λοιπόν, να κάνουμε ή Δεν ξέρω. Γιατί αν μου λένε τα παιδιά εδώ ότι κάνει διακοπέ. Ναι, διακοπές. μάλλον. Ε, ε, σε σύνδεσέ με και σύνδεσέ με πάλι. Ωραία. Λοιπόν, αν κάνει διακοπές, να το κάνουμε. Είδατε, ε, έτσι λέει το διαδίκτυο, παιδιά. Εγώ λέει, ακούω τέλεια. Παιδιά, κάντε μία... πριν κάνει ο Δημήτρης αυτό, κάντε μία επανακίνηση. Ε, ναι. Ο Και... Τράβελον ακούει λέει τέλεια. Το έχει Α, που... ανανέωση ακούγεται κανονικά. Μην κάνει λοιπόν, τίποτα. Είδες? Χρειάζεται μια ανανέωση από τα παιδιά. Είμαστε στο 12. Είναι διαδίκτυο έτσι έχει τα δικά του, αλλά τα καταφέρουμε, τα ξεπερνάμε και προχωράμε. Ε, το στο το έντε... 13 είμαστε στο τα 13. Τα 100 κιλά τα είπαμε, είπε, Α, αυτό το είπε, εσύ. Δημήτρη Μπιο. Δεν είπα μόνο τη μουσική, την αρμηνία και του τοίχου, έτσι. Δημήτρη Μπέλ, εξαιρετικό, μπράβο σα. Ε, τίποτα όρθιο το είπες, το είπες, μικρέλια. Το είπα αυτό, Μικρέλια, γεια σου Νούμερο 13, τέρμα οι άνθρωποι λέει Ο Δήμητρης Παπαγεωργίου, ερμηνεία, μουσική και στίχους mm -hmm. ε, mm -hmm. Τέρμα οι άνθρωποι, στο 14 η ωραία κοιμωμένη Η Τσαλαπετινή, σε όλα ερμηνεία, μουσική και στίχους Silver Strike είναι το μέλος εδώ στο το Music μέλος. Heaven ναι, ναι, ναι. Για πάμε, το άλλο άρεσε πολύ, εγώ έδωσα το 12ο στο επόμενο mm -hmm. Α, και είναι ο Δημήτρης Καράς, α, μάλιστα Λοιπόν, εδώ, και εδώ Του γνωρίζει όλου. Όλοι μα λένε ότι ακούνε καλά, παιδιά και ο Θεοδωρή Σοβέρθ με, με ακούμε καλά και η Γιάννη. Οπότε συνεχίζουμε. Λοιπόν, είναι. είχαμε πραγματικά. Να, και εδώ φαίνεται ακριβώ το πόσο ψηλό είναι το επίπεδο του διαγωνισμού μα. Εδώ εξαιρετικό ο Δημήτρη Καρά έχει γράψει πολύ ωραία τραγούδια. Μέλο Μένσονα, λοιπόν, στο νούμερο 15 mm. με την Παλάντα τη Υπομονή. Εξαιρετικό τραγούδι. Στο mm. so, 16. Πες Θεγκάρι του Γενάρη, ερμηνεία Καλαμαράς Δημήτρης, τελευταία ρομαντική. Και μουσική και στίχους έχει γράψει ο Δημήτρης. Ε, και μέλος ναύτη. δεν τον ε, πετύχαμε ποτέ στο φόρουμ τουλάχιστον εγώ. Πάμε Μέλισσα, oh, και εδώ γνωστό το παιδί, Γιώργος Αράζη. Ερμηνεία mm. Οικονομόπουλος Γιώργος, Οικονομόπουλο στίχους και μουσική με τη Μέλισσα. Μπράβο στο Γιώργο Αράζ η θέση και συνεχίζουμε υπέροχη ημέρα ένα τραγούδι που μεταλαιπώρησε πάρα πάρα πολύ με την έννοια πιάτο ότι όταν ήταν στον Όμιλο μία ανέβαινε μία κατέβαινε μία ανέβαινε μία κατέβαινε στο παραπέντε, τι παραπέντε καλέ παρά ένα ανέβηκε για να περάσει στον τελικό υπέροχη μέρα ευχαριστούμε τον Νίκος Σιακούφη που έστειλε το τραγούδι και μας θύμισε με την ε, συμμετοχή του μουσική Νίκος Σιακούφης και στίχους επίσης ο ίδιος τον ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους ευχαριστούμε συνάντηση πιο κάτω βρίσκουμε στη δέκατη η θέση ερμηνεία Πέτρο Σολομού μουσική και στίχους ο ίδιος ε, ο Πέτρος Σολομού τον ευχαριστούμε και αυτόν και φτάνουμε στην 20η θέση της ε, Swing G καλά το διαβάζω Λένε Swing ε, ε, ε, ε, σίγμα. Swing is, λοιπόν, μουσική Κάνιος Μιχάλης, Κάνιος Μιχάλης, κανιο Μιχάλης, ε, το Πινελόπι, ένα τραγούδι που ακούστηκε πάρα πολύ, άρεσε. Αύριο θα παρνιέσαι, στην 21η θέση, για όλα αυτά όμως θα μιλήσουμε θα πιο χαλαρά, έτσι. τα 21η πρώτα, έτσι. έτσι, τώρα θα ακούσουμε, λέω Δημήτρη, να ακούσουμε τα τρία πρώτα τραγούδια. Πέραν 233 ναι. πρώτα, εγώ λέω Σίλια, να καταρχήν να στείλουμε ένα congratulations τραγουδιστό στην πρώτη θέση, γιατί έπιασε σχεδόν... Όχι μόνο στην πρώτη, και στη δεύτερη, και στην τρίτη, ένας, και ένας. στις 318 εγώ θα Πάντα έλεγα, ευχαριστώ Πάντα υπάρχει ένας που είναι Για την όλη γιορτή, αλλά εννοείται ότι η πρώτη... Είναι... Δηλαδή δεν είναι κακό, να γιορτάζουμε και την επιτυχία Δηλαδή, το ότι ένας τραγούδι πήρε 997 ψήφους και εδώ χίλιους ψήφους είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν είναι κακό να γιορτάσουμε, είναι ωραίο να γιορτάσουμε, είναι, είναι ωραίο να συμμετέχουμε βεβαίως, στην γιορτή και είναι ωραίο να συμμετέχουν και, και αυτού που βρίσκονται μας. πιο κάτω λοιπόν. Μπράβο. Γιατί γιατί κάνουν προσπάθεια, γιατί επιβραβεύτηκε, γιατί αγαπήθηκε και γιατί και άλλα τραγούδια, βέβαια. Καθένα συχωριστα δικά του τραγούδια, αλλά και το να είναι κάτι πρώτο, νομίζω αξίζει να το γιορτάσουμε είναι ωραία η γιορτή. Το που μου αρέσει πάλι είναι ότι στα τρία πρώτα έχουμε δύο γυναίκε. Έχουμε και την αθηνά μα με το ματιχαμίση, έτσι. Εγώ και θα ξεχειλήσω μας. με το πρώτο τραγούδι λοιπόν Αυτό που κοιάνεσαι, λοιπόν, το διαγωνισμό ναι. Θα στείλω πρώτα ένα συγχαρτήρι Ένα congratulations μέσα του Cliff Richard Και μετά θα ακούσουμε το τραγούδι Congratulations and celebrations When I tell everyone that you're in love with me Congratulations and jubilations I want the world to know I'm happy as can be And jubilations I want the world to know I'm happy as can be I want the world to know I'm happy as can be <laughs> Αυτό ήθελα να πω. Εγώ θα να αρχίσουμε λίγο ανάποδα, Ντίμε, τι έγινε, να κάνουμε την ανατροπή, είσαι. Τι ήθελε να, να πούμε, Να αρχίσουμε από το τρίτο και να πάμε προ το πρώτο. Πάμε. Είναι πιο καλά, πιο καλά έτσι. Πάμε λοιπόν, <laughs> από το νούμερο τρία λοιπόν. Πάμε λοιπόν, να ακούσουμε τον Γιώργο το γελαράκι, Καλά λέω το όνομά του, γιατί έφυγε από τη σελίδα. είναι Γιώργο Γελαράκη. Είναι δεύτερη φορά, και φορά που στείλουμε και τα συγχαρητήριά μα το παιδί. Δεύτερη φορά που συμμετέχει, δεύτερη φορά που παίρνει πολύ ψηλή θέση. Που σημαίνει ότι. Τα τραγούδια ναι. τα από ό,τι φαίνεται αρέσουν, έτσι, γιατί μερικές αρέσουν, φορές ναι. τα τραγούδια μας ή αυτά που κάνουμε μπορεί να μην αρέσουν σε πολύ κόσμο, αλλά δεν έχει σημασία μπορεί να αρέσει σε ένα, δύο ανθρώπους τρεις, πέντε, δέκα, δεν έχει σημασία ε, να μην έχει την αποδοχή που θα θέλαμε αλλά και αυτό είναι σημαντικό όμως ότι Κάποιοι άνθρωποι εκτίμησαν τη μουσική μα. Ότι... Σκοπό είναι Δημήτρη μου ότι έχει την αποδοχή τη δική μα. Ε... Τι να πω εγώ για του Ριβόλτα, σε αυτόν τον πόνο θα τον πω μετά. Πάμε. Στο διαγωνισμό πάντω πήρε 765 ψήφου, βγήκε Φέρα, τρίτο βέβαια. και είναι αυτό που δίνει. Κομπράττουν Ρέισον και εδώ. Στι ελπίδε μα φωτιά. Συγχαρητήρια, στο Γιώργο Γελαράκη, και πάμε να ακούσουμε το τραγούδι. Μα ληστεύουν και οι μνήμες χορεύουν σε δωμάτιο μια συνέφευτη φυλακή Θα μα δείξει μια αλήθεια που θα μοιάζει κι αυτή. μας μα πατρίδα, σκοτεινή ηλιά γκρινί. Σωτηρία σανίδα, περιμένει από κύμα για να βγει. Σε μια άγνωστη νόντα, του χρόνου κουρδίζονται και στέλνουν μπροστά. Σε ένα πετρεμένο τοίχο, με φούγει του χρόνου και από πίσω μια μεγάλη φωτιά. Μα έχουν όλους υπνοτήσει Ματομική φρονοχρέωση Στο καραπέ μα μας φυτεύουν Με μαζική ενημέρωση Μας έχουν όλους φιακουρδήσει Να θέλουμε στη δύση Και ο ήλιος μας θα σφίσει Αν δεν βάλουμε ξανά Αν δεν βάλουμε και πάλι ξανά Στις ελπίδες μας φωτιά Και ψάχνει πάλι λίγο χρώμα να δει. Ένα χαμόγελο κρυμμένο με στον ήλιο τη αυγή. Πάνω σα, φάλτε μονοπάτια με μισάρι. μάτια χωρά στι δάφικε σουρώνε. Φωτομένο γυρνάτια μέρο απρόσωμη μάζα. Ψάχνει για αντίπαλο χωρί να θε. Αποτελεί το σύντονο κανίβαλο παθαίνει στο πήμα Ότι δώσατε χρήμα σου. Τι και μια μέρα πια δεν το να δύση, και ο θα στήσει, Εβάλλουμε και πάλι ξανά Στις ελπίδες μας φωτιά Μπράβο στο Γιώργο Γιώργο Ιλαδάκης ο οποίος νομίζω ότι έχει πάρει εργολαβία την τρίτη θέση έτσι, Γιατί και στον προηγούμενο διαγωνισμό <laughs> Είχε πάρει την τρίτη θέση πάλι ε, και σανότερα να το πούμε. Με το περσινό τραγούδι που ήταν καταπληκτικό επίση, το Σοπέν, αυτό που αγαπούσα. Ναι, μόλι πήρα ένα ποιμή το οποίο είναι σε θέση. Το πάλεψε όμω να ανέβει, δεν λέω σε ποια θέση. Το πάλεψε όμω να ανέβει στα 21. σω ε, του δελεάζει. Του δε, δελεασε μάλλον το γεγονό ότι θα έχουμε το live και θα είναι οι παρουσίε, τα 21 τραγούδια θα έχουν παρουσία στο live και όλα αυτά δεν ξέρω. Ε, όπως και να έχει όμως θέλω να πω στον φίλο τον ψήφισα, θέλω να πω και είναι στην Ακρόαση, με ακούει αυτά τα τραγούδια που εμείς αγαπήσαμε τα τραγούδια που ψεφίσαμε όπως θέλετε πάρτε το τα, τα τραγούδια θα υπάρχουν εδώ στο χέβεν όχι μόνο τα 21 πρώτα που λέει ε, πώς θα λέει, ο κανονισμός εδώ για τα 21 πρώτα θα φαίνονται για, για μας ιδιαίτερα Εντό εισαγωγικών παραγωγού, τα τραγούδια θα ακούγονται από όλου του ομίλου που έχουμε επιλέξει ότι είναι καλά, όμορφα, τα, τα, τα αγαπήσαμε. Θα παίζονται όσο υπάρχουμε κι εμεί. Αυτό θέλω να πω και να μην στερεχωριούνται και να συνεχίσουν να δημιουργούν. Ε, βέβαια, Όλο είναι. αυτό που έγινε είναι γιορτή. Εμένα με στενοχωρεί τώρα που έκλεισε. Εγώ τώρα που, τι θα κάνω εγώ κάθε πρωί. Πες μου, τι θα κάνω. Θα περιμένεις επόμενο ή μάλλον θα περιμένει το live γιατί από τη διάβασή θα γίνει και ένα live στο οποίο θα συμμετέχουν και οι 20 και ενδεχομένως και περισσότεροι εφόσον υπάρχει χώρος από τη διάβαση εδώ από αυτή την Να ακούσουμε τα τρία πρώτα και μετά να πούμε τι ναι. παίρνουν τα γιατί υπάρχουν και έπαθρα. Έτσι... Εντάξει, εσύ θα τα πεις να τα πούμε, Αυτά και να, εγώ ή το μόνο μπορώ να τους. πω είναι ότι τα 21 τραγούδια mm -hmm. Θα είναι Ισαΐ όσο υπάρχει Music Heaven Θα είναι με τα πλέγερ τους εδώ Και θα, μάλλον και σε σελίδες θα το διαβάσουμε Θα πω και εγώ στη σελίδα για να δω να ενημερωθώ καλύτερα Πάμε να ακούσουμε το δεύτερο Το δεύτερο λοιπόν είναι ποιο Μαστίχα Μίλησα, ερμηνεία Εθινά χιώτη. Την γνωρίσαμε mm. χάρη στο διαγωνισμό, δεν την γνωρίζαμε και ίσω δεν θα την γνωρίζαμε αν δεν υπήρχε αυτή η ευκαιρία να μπορέσουν yeah. να, να βγάλουν τα τραγούδια του προ τα έξω και mm. να αποκαλυφθεί αυτή η καρτούλα που αποκαλύφθηκε τώρα με του δημιουργού. Στη μουσική ο Γιάννη Χούλη και του τοίχου mm -hmm. ο Βασίλη Γκίκας Το μέλο είναι Αθηνά Χιώτη. Ε, τα συγχαρητήριά μα. Δεύτερη θέση με 831 ψήφου. Πολύ συμβατικό. και εδώ. Πάρα πολύ. Νομίζω ότι mm -hmm. το Μαστήχα μίλησε ένα τραγούδι πολύ ιδιαίτερο, νομίζω είναι από αυτά τα τραγούδια που. Σ' αρέσουν, τουλάχιστον εγώ δεν το άκουσα, αλλά σου βγάζουν κάτι ξεχωριστό, κάτι ιδιαίτερο. Και νομίζω αυτό είναι που δεν ξέρω τι μπορεί να έχει βγάλει στον καθέναν κάθε φορά που το άκουγε και το ψήφισε. Γι' αυτό άρεσε το και βγήκε τόσο ψηλά. Ε, πάρα πολύ ωραία να έχουμε τέτοια τραγούδια ε, και να γράφονται τέτοια τραγούδια στις μέρες μας. Ό,τι πιο ελπιδοφόρο. Μας τι χαμήρισε, πάμε να τα ακούσουμε. Νούμερο 2 λοιπόν έτσι. Στην Αθήνα μα. Πολύ όμορφο τραγούδι. Εξαιρετικό. Εγώ να πω κάτι: ότι έχω γεμίσει με αισιοδοξία. Ότι ακούγοντα τόσο θαυμάσια μουσική και χαίρομαι πολύ mm -hmm. που συμμετέχω σε αυτόν εδώ, το συγκεκριμένο διαδικτυακό τόπο που είμαστε εδώ με του φίλου και ακούμε τα τραγούδια. Πώ να μην είσαι άνε αισιοδόξο, δηλαδή ότι όλα μπορούν να γίνουν καλύτερα, όταν mm -hmm. ακού τέτοια τραγούδια. Ε, και τελικά βλέπετε ότι ό,τι έχει αξία δικαιώνονται και τίποτα δεν είναι τυχαίο για όλου μα. Μπράβο, και όταν σήμερα. προσπαθείς θα είναι στο, στο καλύτερο <συσίλω> Αυτό για, τους, για μερικούς απεισιόδοξους που λένε το ελληνικό τραγούδι αρχίζει και αυθύνει Και ε, ε, φτάνουμε προς το τέλος του και όλα αυτά τα για μένα Έτσι, Όταν θέλεις θα κάτσεις κάτω, όταν βάλεις ε, την ψυχούλα να γράψει θα γράψει Έτσι, υπάρχουν, υπάρχουν, είναι... υπάρχουν τα λαντούχα πλάσματα τα οποία είναι στη σκιά ακόμα θα γκρεμίζουμε το σερβέρ απόψε, λέει ο, ο Αλφα Γουλφ και με τα χέρια Να, τον γκρεμίσουμε, τον, γκρεμίσουμε, να λοιπόν. τον γκρεμίσουμε. Είναι τα πολύ ευχάριστο μάλλον. να πέφτουμε, <laughs> να ξανασηκωνόμαστε, παιδιά. Δεν πειράζει. Να γεμίζουμε, να ξαναπέφτουμε, <laughs> να ξανασηκωνόμαστε όμω. Ο Χόρχε να είναι καλά, θα μας αγόρασει άλλον. Έτσι. Εσεί εδώ <laughs> θα προσπαθούμε να ξαναμπαίνουμε, να μπαίνουμε Χόρχε, στην παρέμβαση. Ο Χόρχε για πόσου μήνε, ιδιαίτερα όταν εντάθηκα, τα. Ε, εντάξει. Ε, ε, ε, του αξίζουν συγχαρητήρια του παιδιού να είναι καλά όπου να είναι. Μα ακούει, δεν ξέρουμε κιόλα. Κάποια γιατί στιγμή δεν ήταν παρέα να... μας τώρα δεν ξέρω αν μα ακούει ή λοιπόν, δεν μα ακούει. Του τα συγχαρητήριά μου για την όμορφη διοργάνωση και προ Θεού θέλουμε σε δύο χρόνια πάλι διαγωνισμό. Έτσι, γιατί μόνο από το Χέβεν θα βγαίνουν τραγούδια πια προ τα έξω. Αυτό είναι σίγουρο. Γενικά ευτυχώ έχουμε την μουσική, γιατί μέσα από τη μουσική ήταν είναι διαγωνισμό τα live που γίνονται και οι συναντήσει. Ε. Ε, ναι, παίρνουμε ναι, ναι. δυνάμει για να αντιμετωπίζουμε τα όλα τα υπόλοιπα που συμβαίνουν γύρω μα, τον καθένα, ξεχωριστά. Λοιπόν, γιατί στον επόμενο θα γράψω και εγώ. Ε, μαζί με τη Σοφία. Ε, να σου πω κάτι, πρώτος, Λέω, να πάμε και στο πρώτο τραγούδι και μετά να περάσουμε. Είναι μεγάλη στα... απόδειξη όλων αυτών που λέμε, φίλοι <laughs> και Σίλια. Ο πρώτο όλον, που είναι και ανάμεσά μα εδώ, αυτό που έγραψε την μουσική, ο Μιχάλη Κλιάθη. Για να δω, για να αποδείξω. Καλησπέρα μα και τα συγχαρητήριά μα. Ο Μιχάλη, στον πρώτο διαγωνισμό, θυμάμαι, εδώ μα το έλεγε, είχε βγει 40ο, ε. Στον πρώτο, πρώτο το... ναι, στο ναι, ναι, διαγωνισμό. Το... στον δεύτερο διαγωνισμό. Ο Μιχάλη ξανασυμμετείχε πρώτο... λοιπόν ξανά πάλι στον διαγωνισμό. Πέρσι και πάρει τη δεύτερη θέση με τι γαρίλε. Πείσμα, το έβαλε πείσμα. Λοιπόν, αν γρίλιας... είχα πάρει την 40η θέση, ενδεχομένω και να μην. Πρέ, να μην είχε πάρει από κάτω. Ο Μιχάλη όμω εκεί. Στέλνει στον δεύτερο. Μα ναι, έβαλε ναι, τι γαρίλε, και... τι οποίε βάλαμε yeah. στο αυτοκίνητό μα, έχουμε πάρει μαζί μα, έχουμε στο σπίτι. Παίζει παντού. Και έρχεται το 2013 στον διαγωνισμό και ξαναγράφει μουσική. Η Σοφία, Πιο ανανεωμένο. Σοφία μα, ναι, ναι, ναι. τους καταπληκτικού στίχους που έχει γράψει σε αυτό το τραγούδι. Και η Γεροφίλη, νομίζω μια μεγάλη ελπίδα για, τα, για αυτά που έχουμε να περιμένουμε στο μέλλον. Η Γεροφίλη έδωσε χρώμα, απίστευτο χρώμα στη, στο τραγούδι και δύναμη. Το έσπρωξε, το ανέβασε στα ουράνια. Το ανέβασε στου 997 ψήφου και δεν μπορούσε να Γιατί να σου χιλείς, πω κάτι, Δημήτρη, θέλω να πιστεύω ότι και εσύ το πιστεύει αυτό και όλοι mm. μα, ότι καλό ο στίχο, καλή η μουσική, αν δεν υπάρχει όμω και η ερμηνεία να το απογειώσει. Ε? Εσύ τι λε. Δεν το συζητώ. Είναι, όλα... Είναι μια μαγική στιγμή όταν ναι. ο στίχο συναντάει τη μελωδία και όλο αυτό μαζί με μια φωνή γίνεται αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Είναι αυτό που Πάμε. ψηφίστηκε. Με, σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα ως το δημοφιλέστερο από όλα όσα συμμετείχαν από τα 318 τραγούδια του διαγωνισμού 900... αλλά εγώ δεν θα έλεγα δημοφιλέστερο γιατί ας, με, επειδή πήρα 997 άλλες εσύ ε? Ε, γι αυτό. Ε, τε, με βάση εξαι, αυτό που επειδή βλέπω επειδή προτινήθηκε ναι. αυτό που βλέπω, αυτό δηλαδή που οι περισσότεροι άκουσαν και διάλεξαν γιατί δεν είναι mm. κακό να το λέμε αυτό συμβαίνει και αυτό Βεβαίως δεν είναι, δεν είναι. και μπράβο στην αεροφίλη μας Και το όταν το επιτυχαίρουμε τόσο... αυτό Είναι επιτυχία Υπάρχει και ο Δαλάρας, Ο οποίος έχει πούμε, ένα κοινό Υπάρχει και ένας άλλος <laughs> τραγωστής Που τραγουδάει σε μία πάτ, ο, και δύο από άλλο Εγώ αξία τους, επιμένω αλλά... Επιμένω ε... Έτσι, σε αυτόν τον διαγωνισμό υπάρχει ένας πόνο που ήρθε και φόλιασε πια και δεν δε θα φύγει μέχρι τον επόμενο. Η Revolt. Πάμε για το Λεολόγια Να απολαύσουμε την Εροφίλη. Όχι και να είναι, Με το πολυφωνικό σχήμα Υπήρου που είναι ο Βαγγίλη Κότσου και η Βερόνικα Ηλιοπούλου. Σε μουσική του Μιχάλη Κλεάνθη Στίχους ε, τη Σοφίας λέω Λόγια. Αυτό είναι το τραγούδι που κέρδισε, που βγήκε πρώτο στο διαγωνισμό, τον Φετιλό, του Music Heaven, τα συγχαρητήριά μας και πάμε να ακούσουμε αυτά τα λόγια. Περπατά στη βροχή με τα χέρια ανοιχτά μια σταδόνα από εκείνη και εσύ μια ανάσα μικρή της ψυχής μου η φωνή Κανεί κύκλου στο φόσου να βγει, Κανεί στο φω να δει. Παραμύθι παλιό μυστικό στο βυθό, Αμαλά σου χαλί μαγικό. Θέλω να κρατηθώ, Να ανέβω κι εγώ, Στον ιερό σου μια θέση να βρω. Στο σκοτάδι γυμνή Μια ευχή, μια μικρή προσευχή Στη σιωπή να κρυφτώ Σαν κρασίνα σε πιο Να σκορπίσω στα δυο να κοπώ Να σκορπίσω στα δυο να κοπώ Περπατά στη βροχή με τα χέρια ανοιχτά να σταγόν από κείνη κι εσύ Να ανάσα μικρή της ψυχής μου η φωνή Κάνει κύκλος το φόσο να βγει Κάνει το φόσο να βγει. Μπράβο, μπράβο στα παιδιά. Προσθέτει το πολυφωνικό σχήμα τη Υπήρου. Χαρτορήμα. Ναι. Το δίνει. Το το, το, το, το, το, το. το ανεβάζει. Πολύ. Το... Αναβάζει το τραγούδι, Λέβαια. ανεβάζει εμά. Λοιπόν, το Skype είναι ανοιχτό, παιδιά, και σα περιμένει. Και μια που και η Εροφίλη κάπου κοντά εκεί oh. βρίσκεται, θα ήταν πολύ μεγάλη μα χαρά να την ακούσουμε να μα πει μια καλησπέρα. Και όλοι, βέβαια, φίλοι. Ε, το... Είναι συγκινημένοι οι Εροφίλοι. Να τα ακούσουμε. Είναι... είναι ωραίο αυτό <χει> να είναι συγκινημένοι. <χει> Δεν είναι κακό, είναι πολύ ωραίο αυτό. Είναι ωραίο η χαρά τη γιορτή. Δηλαδή, να γιορτάζει oh. ανάμεσα με φίλου, με ανθρώπου οι οποίοι ε, είναι εδώ για να συμμετέχουν στη γιορτή αυτή τη μουσική που έχουμε απόψε. Το Skype είναι ανοιχτό, παιδιά, και σα περιμένει και το λέω επειδή βλέπω. Ε, βλέπω, Σίλια, ότι έχουμε το, κάπου εδώ κοντά βρίσκεται ο Νίκο ο Αλφαβούλφ, η Μέρι Όμικρον, mm -hmm. η Γιάννα, mm -hmm. η Στέλλα. Mm -hmm. Βλέπω ότι είναι, έχουν ανοιχτό Skype. Ε, και όποιο άλλο φίλο θέλει να έρθει, συμπαίθερο με δύο S και σα βγάζουμε mm -hmm. να μα πείτε τη γνώμη σα, να μα πείτε τι είναι αυτό που σα αρέσει. Λοιπόν, και περιμένουμε βεβαίω και την Εροφίλη και τον Μιχάλη και τον Άλφα Γουλφ και τη Μέρη και την Ήλιο και όποιον θέλει να έρθει να πούμε πράγματα για το διαγωνισμό. Είναι ωραία η γιορτή η Εποψιλή και είναι ωραίο να μεθάμε έτσι στη χαρά της γιορτής. Το έχουμε ανάγκη και αυτό. Ε, έχει συμπέσει κιόλας μια μέρα πριν την Eurovision. Νομίζω ότι είναι εδώ δική μα γιορτή. Η δική μα Eurovision. Αύριο θα έχουμε αγάθο, ναι. Τα, τραγούδια, τα πρώτα 20 τραγούδια, έτσι, τοπικοση, θα παραμείνουν στη σελίδα, αυτό που σας έλεγα και στην αρχή, στη σελίδα του διαγωνισμού για όλα τα επόμενα χρόνια λειτουργία του Music Heaven. Για κάθε τραγούδι θα υπάρχει player που θα επιτρέπει την ακροασή του από τους επισκέπτες. Δίπλα σε κάθε τραγούδι θα αναφέρονται πληροφορίες για τους δημιουργούς του. Π.χ. website, τρόπους αγοράς, download, διεύθυνση, myspace, paymail. Με αυτόν τον τρόπο του Music Heaven θα, προειθ, θα προωθεί, συγγνώ διερκώς δωρεάν και χωρίς ημερομηνία λήξη τα 21 τραγούδια και τους δημιουργούς τους. Αυτά για τα 21 πρώτα. Με το, με το τέλος αυτό που λέγαμε του διαγωνισμού θα διοργανωθεί live όπου οι τελικοί 20 συνηγητές θα μπορούν να παρουσιάζουν τα τραγούδια τους στο κοινό και εσύ ε, δίνει τα πρώτα βραβεία. Το πρώτο και το δεύτερο και το τρίτο. Α, ναι. Ποια αυτά τα βραβεία. Εγώ έδωσα τα 20. Εγώ τα λοιπά. Και είναι... είναι, δεν έχεις τη σελίδα είναι, ε, ε, Με οργάνωσε η Σίλιανα Πού είναι Μου τα αυτιά Αλλά εγώ ξέρω, διοργανώθηκε για μια ακόμα φορά Αχω Πού είναι το βραβεία, άνδρες, τα άνδρες, έχεις εκεί, τα έχει μπροστά σου εκεί Τα βραβεία mm -hmm. Τι καλύτερο βραβείο από αυτό τώρα εδώ να... Ε, εννοείται το ότι σου. το μεγαλύτερο βραβείο ήταν η αγάπη μας, είναι η αγάπη μας, εννοείται αυτό, έτσι και όλα τα έλα είναι σχετικά, δεν το συζητάμε. Τι βραβεία, δεν υπάρχει εδώ ούτε όφελος οικονομικό, ούτε τίποτα, ένα πρόγραμμα από ό,τι είδα, από ό,τι θυμάμαι είναι, Άμα ah, yeah. ήρθε, yeah. yeah. yeah. ήρθε ένα μήνυμα τότε, που έφερε ένα μήνυμα που είπα για τον Δημήτρη Καρά, μου είπε ότι έχετε μέθα καλυσπέρα μου που λέει και στη χαρτίρια και τη εκπομπή και τη διοργάνωση. Μήπω με μπερδεύει με το δισκογραφημένο συνονό αυτό γιατί Δημήτρη Καρά θα λέει μάλων ο Βένσόνα. Η δική yeah. μου πρώτη δουλειά είναι στα σκαριάκομμα. Άρα δεν είναι ο δήμα τη Καρά που εγώ σκεφτόμουν, yeah. έτσι yeah. που yeah. έχει δικογραφή. Ο Βένσονα, που ήταν εδώ, νομίζω ότι ήταν στη θέση νούμερο 15. Και μα ακούει θα ακούσουμε ενδεχομένω όλη τη βραδιά απόψε. Και σε αυτή την εκπομπή που ακούτε τώρα και σε αυτά που θα ακολουθήσουν μέχρι όσο αντέξετε όσο, όσο έχουμε διάθεση. Να. Θα ακούσουμε και τα υπόλοιπα τραγούδια. Έτσι, απλά θα το, το λέω και στα Λοιπόν, οι τρει συμμετοχέ, να το διαβάσω εγώ. Ναι, ναι, Για Γιατί δεν το έχει. Τρει συμμετοχέ, λοιπόν, με την υψηλότερη είπε, βαθμολογία. Ε, λέω λόγια. Ε, μα το είχα μύρισα και το τρίτο που είπαμε είναι στι Ελπίδε μα, φωτιά με τον Γιώργο Γεω... Γελαράκη. Ε, κερδίζουν τα δώρα. Προσφορά των χορηγών του διαγωνισμού. Τα δώρα είναι πρώτον δημιουργία παρτιτούρα και επαγγελματικό, επαγγελματικού e-book με τα έργα του συνθέτει και αυτόματη διάθεσή του μέσω e-shop στο κοινό με απόδοση αμοιβή στου δημιουργού. Δεύτερον ψηφιακή διανομή των τραγουδιών που θα διακριθούν σε 750 sites σε όλο τον κόσμο με απόδοση αμοιβή στου δημιουργού. τρίτο ορίστε. Καταπληκτικό, πολύ ωραίο αυτό. Βεβαίω. Τρίτον, uploading των διακριθέντων τραγουδιών σε site που απευθύνεται σε 50.000 επαγγελματίε του χώρου τη κοινοθεσία ώστε η μουσική να χρησιμοποιηθεί σαν soundtrack. Φοβερό αυτό, έτσι με απόδοση αμοιβή στους δημιουργούς. Τέταρτο, διανομή του τραγουδίου του βιογραφικού φωτογραφιών και links σε 15.000 διευθύνσεις επαγγελματιών της μουσικής, ραδιοφωνικούς παραγωγούς, δημοσιογράφους, έντυπα, κανάλια, όλα αυτά. Και πέμπτο, τρεις γνήσιες εκδόσεις του λογισμικού TorPendo, P.I. 101 ε, w os αν το λέω καλά παιδιά, γι' αυτό ήθελα το Δημήτριο εδώ, για κεθαρίστες και μπασίστες, εσείς ξέρετε τα γόρια και από μουσική που γνωρίζετε, για κεθαρίστες και μπασίστες, συνολικής αξίας, ε, ε, 730 ευρώ, και εκ των τρία ηλόξηση που σημαίνει τα κλειδιά ξεκλειδόματος μάλλον του προγράμματος για χρήση του παραπάνω λογισμικού. Αυτά καντάξει. είναι λοιπόν super, τα πράγμα. δώρα. Σούπερ, σούπερ Το 730 ευρώ το είπες πολύ απλά βασίλεια. Πρέπει να πεις 730 ευρώ. Προς... <συμπ> Τηλεοπτικά. Δεν είναι 700, είναι 700. Εγώ δεν είπε ότι πασιάζεται καλαικαιρία. είναι καλέ 730 ευρώ μπροστά στην αγάπη μα, Τίποτα. Τίποτα. Τι είναι, προς Θεού δηλαδή. Την αγάπη την έχουν Εκείνο... το τραγουδίο. Εκείνο... Όπως την και φίλοι έχουμε... όλοι εδώ που συμμετέχουν στη γορτή απόψε και μια από τους βλέπω να πω μια γρήγορη-γρήγορη καλησπέρα. Για πες τους μέσα, καλησπέρα, Είσαι. Αναστασία. Αναστασία. Του μέσα να πω, ναι, να πει, πω του μέσα να πω τον Αλφαγκουλ, την Αρκιωάντι Μαϊμαρίδου. Mm -hmm. Δεν σε έκανα λάθο τώρα γλυκιά μου. Αρμενιστή. Τον Φιλιμέγκα τον χαιρετήσαμε. Την Ερατούλα, την Εχθή, στην Κράκεν, Κρίστη, Μέρι, Όμικρο, Μιχάλη, το Γεια σου Μιχάλη, συγχαρητήρια. Και τον Φιλιμέγκα, τον Νικόλεο μα, συγχαρητήρια και στα παιδιά. Να τέλει να φέλτει, δεν ξέρω εσά που βλέπω μέσα, αν έχετε συμμετοχή και δεν είδα τα νικνέμ. Τέλο πάντων, παξ νο τίντ, βλέπω μέσα, καινούριο παιδί, να σε καλά γλυκια μου, σου μας, και όχι μόνο για σήμερα. Σάκης Κουρουπός, ε, συγχαρητήρια και Σωσάκη για τη συμμετοχή του. Ευχαριστούμε όλα τα παιδιά για τις συμμετοχές σας, σχέτως, ε, ε, αν δεν ήρθαν στο τελικό, δεν έχει να κάνει, είπαμε. Ε, εσένα, εμένα, τον Θάνομα, σε χαιρετώ, το Λαρούντα, καλά σε λέω, τον Τρελάκια και τον Τράβελόνγκ. Και βλέπω απ' έξω λοιπόν. από, από αυτού που βλέπω τα παιδιά που μα ακούνε: τον Φιλμέγκα που δεν... ε, είναι ε. εδώ, είναι μέσα και αυτό. Λοιπόν, ο Βένσονα που μα ακούει, την καλησπέρα μα και συγχαρητήρια για τη συμμετοχή. Τον Βέρτ, βεβαίω το Θαδωρή, το γείτονά μου εδώ τι Πέμπτε. Ε. Ε, την Αλκιώλη, είπαμε. Τον Μιχάλη Κλειάνθη, την Αταλία Λεφέλη. Τον Σβέν, καλησπέρα σε όλου σα. Του ντροπαλού μα επισκέπτε: τον Dr. Love, την Κολφίνα. Λοιπόν, Α, αυτά. είναι και η κολφή να μα Για ένα μισό λεπτά και να δω. Α, είναι με την μπαλάντα τη υπομονή. Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Α, κάτω... Οποιος... ε, είναι. Εγώ κάθε φορά, εγώ όποτε γυρίζω Δεν βλέπω και τα mm. δωδεκάρια μου. <laughs> να σα πω της ότι υπομονής... έχω ρίξει 21 δωδεκάρια. Ναι, εκεί ε, και εγώ το δεκάρι στην ε? ε? 21 ε, δωδεκάρια Δεν έχει που δίνει ο Δημήτρη Καρά που έλεγα εγώ. Που είναι εδώ που είναι με που που έχει δισκογραφήσει, η μπαλάντα της υπομονής ήταν ένα από τα πιο ωραία τραγούδια και ήταν ένα από τα δωδεκάρια όπως είπες και εσύ, Σύλλε που έδωσα και εγώ Έτσι, ε, συγγνώμη, το... συγγνώμη, συγγνώμη γιατί παίρνω ένα μήνυμα, ο Θάνος 35 έχει τα χρόνια της αφαιότητας τα χρόνια της αφαιότητας, βεβαίως πολύ όμορφο τραγούδι αυτό είναι αυτό ο είναι. ανάμεσα μα. πάμε να τα ακούσουμε τα ναι, αυτό. ναι, ναι, να είναι... τα ακούσουμε βεβαίω, πάμε είναι πέμπτο αυτό. Βγήκε πέμπτο. Σε... Η... Δεν, θα... Ένα... δεν θα λέμε θέσει, παιδιά. Τώρα δεν θα λέμε θέσει. Ε... Βγήκε, πήρε την αγάπη μα. Ναι, θα το λέμε. Εντάξει. Εγώ θα το, και... το λέω. Εσύ θέλετε. θα λε, όχι. Και εγώ θα Έξει, λέω τις δεν μου αρέσουν τώρα. Δεν μου αρέσουν θέσει. Εμένα μου αρέσουν όμω ηλιακά. Ξέρετε τι μου αρέσει όμω. Γιατί, γιατί ε. μου αρέσουν. Γιατί 730 ψήφου κάποιοι άνθρωποι, κάποιε δεκάδε, όπω είμαστε εμεί άνθρωποι, Εννοεί. καθίσαν και ακούσαν. 320 τραγούδια, όπως το σημαντικό είναι για έναν δημιουργό όταν γράφει το τραγούδι του, είναι και για έναν ακροατή ο οποίος ακούει 320 τραγούδια που δεν τα έξερε από δημιουργούς που δεν ξέρει καν ποιοι είναι. Αυτό είναι ναι, το σημαντικότερο, το ότι δεν γνωρίζουμε ποιος κρύβεται από πίσω. Αν λοιπόν, εμένα θα με έκανε πάρα πολύ χαρούμενο Σίλια και δεν θα θέλω να το προσκαράσω και να ποτέ με ενδιαφέρει το ότι ναι, ανάμεσα σε 318 τραγούδια υπήρξε ένα το οποίο βγήκε πέμπτο. Σε συνολικά σε ψήφους μέσα σε μία διαδικασία που δίκει σε πέντε μήνες νομίζω και για τον άνθρωπο που συμμετείχε <σομίως> σε αυτή τη <σομίως> διαδικασία <σομίως> ο <σομίως> Θάνος πετάει από τη χαρά του τώρα και Λάζει. επειδή πετάω, εγώ, επειδή πετάω <σομίως> και εγώ πετάω εγώ από τη χαρά μου μαζί με τον Θάνος σαν να, είναι, σαν να ήταν δικό μου τραγούδι ας πούμε συμμετέχω έτσι στη χαρά γι' αυτό λοιπόν και μ, λέω ότι δεν είναι καθόλου κακό και δεν πρέπει να αντρεπόμαστε ούτε να έχουμε πρόβλημα να χαιρόμαστε με τη χαρά μα έτσι Είναι πολύ ωραίο όπως λυπόμαστε με τη λύπη μας Όπως κλαίμε κάθε μέρα τη μοίρα μας Με όλα τα υπόλοιπα <laughs> Να χαιρόμαστε <laughs> με τη χαρά μας γιατί ε, δεν σήμερα, σήμερα πραγματικά είναι η μέρα γιορτής Από την ημέρα μάλλον που δόθηκαν Τα τραγούδια και μετρήσαμε 318 μου είπες ε, 318, μου είπες, ε, και 18 όμιλοι, 318 18 τραγούδια 318 ε, τραγούδια ε, Ναι παίζουμε. Και α, θέλω να πω ας πιούμε Το, το, το, το ποτήρι και ας α, συμμετείχουμε Στη χαρά της δεν δεν Α, αυτό το μοίρασμα ήταν η μεγαλύτερη χαρά για μα και τέρμα η μιζέρια. Πάμε να ακούσουμε τα χρόνια Αθότητα. Πάμε. Το Φάνος υπέροχο αυτό, αθότητα. Έτσι, Είναι ανάμεσά μα, τα συγχαρητήριά μα. Θάνος ε, Κατσιώτη, μουσική και στίχου. Και τραγουδάει η Έλενα Ζανταρίδου. Θα τα ακούμε εξάλλου από εδώ και πέρα νομίζω πολύ σιγά τραγούδια και στο ραδιόφωνο του Music Heaven και νομίζω στο διαδίκτυο και εκτό και στι μουσικέ σκηνές Ευχόμαστε καλή διαδρομή. Στα τραγούδια όλα και στα sí, χρόνια τη αθότητα. Συγγνώμη, δικό μου λάθος ήταν αυτό. Λοιπόν, πάμε πάλι. Χρόνια αθότητες. Συγγνώμη. Εμεί ευχαριστούμε Θάνο που μοιράστηκε μαζί σου μαζί μας, ε, συγγνώμη, το, τη δημιουργία σου. Πολύ ωραία τραγουδία, πάρα πολύ ωραία. Τραγούδια. Πάρα πολύ ωραία τραγουδιά, ε, Δημήτρη, εντυπωσιασμένη. Ε, φοβε... ε, ο τρίτο ο διαγωνισμός είχε πολλά ωραία τραγουδιά, με αποτέλεσμα να μα μπερδέψουν. Που σημαίνει Έτσι, ότι δηλαδή, ο διαγωνισμό που να τελείωσε ναι. αλλά θα συνεχίσουμε από ό,τι φαίνεται για αρκετό καιρό ακόμα να ανακαλύπτουμε και να ξαναανακαλύπτουμε τραγούδια από ε, εννοήτα, που συμπετήχα σε αυτό το ε, διαγωνισμό. Εννοείται. Ε, νομίζω ότι είναι για να δω αν είναι όντως εδώ κοντά μας συνεδεμένη η Εροφύλη, γιατί θέλω να ακούσουμε την Εροφύλη η οποία με το λέω λόγια είναι το τραγούδι το οποίο τερμάτισε πρώτο ας πούμε με 997 ψήφου, η Εροφύλη mm -hmm. κλεάνθη. Αν είναι εδώ η Αεροφίλη, να την ακούσουμε, θέλω να μας πει... Μέχρι να έρθει η Αεροφίλη, μπορούμε να ακούσουμε και να συνεχίσουμε να ακούμε και τραγούδια από τα, τις πρώτες θέσεις. Έτσι, ακούσαμε το χρόνια Ανθωότητα. Να ακούσουμε και το είναι και φιλημέγα. Ο Νικό μα κοντά, να ακούσουμε και το τραγούδι του, το κάπου πάντα ξημερώνει. Έτσι τα παιδιά που έχουν, που έχουν συμμετοχέ να μα πούνε εδώ, γιατί εντάξει, με Nick ναι, δεν πρόσεξε εγώ, εντάξει, αλλά είναι όλα το κοντά τον μας, Νικόλα, τον ξέρουμε. είναι Έλα. εδώ και είναι κοντά μα, εννοείται φυσικά ότι ναι, να ναι, μα πούνε ναι, τα ναι. παιδιά να κάνουν τα <laughs> τραγούδια του. Λοιπόν, νομίζω <laughs> ότι ήρθε η ολοφιλιά όμως θα ακούσουμε το τραγούδι πρώτα ναι, τα παιδιά έχουν συνδεθεί. Ωραία, όχι, να ακούσουμε αεροφύλια, ό,τι θέλετε, δεν έχω πρόβλημα. Ωραία. Πάμε να ακούσουμε την αεροφύλια και εδώ είμαστε, για να δούμε, να την καλέσουμε η μα. Ε... Για να δούμε η αεροφίλη. περιμένουμε όλοι μαζί. Φυστηριότητα. Λοιπόν, ε. νομίζω ότι ήρθε η αεροφύλια. Αεροφύλια. Μας ακούτε. Σ... Καλώς τους, σας ακούμε, ναι. Έχετε κλείσει τα ώρα για να μην κάνει Ελα ροφυλίτσα ελά κοντά στο μικρόφωνο που είναι. Καλημέρα καλημέρα τι κάνετε; Ελα ροφυλίτσα <Σελικιά> κοντά στο μικρόφωνο. Είσι στο μικροφωνο Είστε κοντα μας ροφυλί. Λοιπόν <Σελικιά> για σένα <συλίτρα> άκου εδώ άκου εδώ. <Σελικές> <Σελικές> <Σελικές> <Σελικές> συγχαρητήρια λοιπόν. συγχαρητήρια ε, και ευχαριστώ. από τον Cliff Ρίτσαρτ και από εμάς. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους ε, και όλοι. Όλοι εδώ πέρα σύσομοι και όλου όσου μας στήριξαν κλπ. Τι κάνετε. Πώς αισθάνεσαι. Εσύ πες μας έρωφιλη. Πώς αισθάνεσαι. Ε, πολύ όμορφα αισθάνομαι. Ε, αισθάνομαι πολύ τυχερή που ήμασταν όλοι μαζί και συνέβη αυτό. Εσύ η οικογένεια Γκλεάνθη είναι πάρα πολύ όμορφο συνέστημα. Το περίμενε. Μια το... Η δημιουργία από κοινού αγαπήθηκε. Το περίμενε ένα τραγούδι που το ε, μπήνευσε εσύ να έχει τέτοια αποδοχή. Όπως ε, φάνηκε τελικά ότι είχε και μέσα από μια διαδικασία τέτοια που διέκυψε τόσου μπίλες. Το περίμενε ότι θα έχει αυτή την αποδοχή. Ό,τι η αλήθεια, όχι. Αλλά δεν το αποδίδω και σε μένα. Δηλαδή, ενδεχομένω να την δημιουργία και των τριών, αλλά δεν το καπηλεύομαι εγώ. Δηλαδή δεν, θεω, δεν θεωρώ ότι έχω, έχω ένα μερίδι ευθύνης, το μερίδι ευθύνης που μου αναλογεί. Ευθύνης, μ' αρέσει που λέει, έχω ένα μερίδι ευθύνης. <laughs> <laughs> ναι, είσαι καλά. Με μόνη μου, αλήθεια το λέω. Για μένα εγώ θεωρώ, Ελωφίλη, ότι είναι μια πάρα πολύ καλή αρχή. Μια αρχή μόνο, γιατί νομίζω ότι το μέλλον είναι στά μας και έχουμε να ξέρουμε πολλά και διαφορετικά πράγματα. Και, ε, όταν ακούει κάποιος τραγούδια όπως είναι το το λέω λόγια, όπως είναι το Μαστίχα Μύρισα που είναι νούμερο το δεύτερο που ακούσαμε δηλαδή τέτοια τραγούδια το ένα δίπλα στο άλλο να το ακούει κανεί σε μια εποχή όπως είναι αυτή τώρα το 2013 δεν ξέρω παρά μόνο αισιόδοξη σκέψη που μπορεί να κάνει και μιλάω τουλάχιστον προσωπικά αλλά φαντάζομαι ότι εκφράζω και αρκετούς άλλους ανθρώπους ναι, είναι πολύ σημαντικό και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό και διαγωνισμό. Γιατί πολλέ φορέ λέμε διάφορα και βιαζόμαστε να καταδικάσουμε ενδεχομένω την εποχή. Όμω είναι πολύ σημαντικό γιατί βγαίνουν πολλά όμορφα. Δεν θέλω να παρεξηγηθεί η λέξη μπουμπούκια από mm -hmm. αυτό το διαγωνισμό. Και είναι πολύ σημαντικό. Και για μας και για του μεγαλύτερου και για του νεότερους, για όλου. Καλαπείτε κι εσεί, Μόνη, που δεν είναι τη Εροφιλή. είναι η μέρα γιατί. Εγώ είχα ορκιστεί σε αυτό το διαγωνισμό να μπω έως και τίποτα και το τήρησα. Κάτι χεράκια έβαλα, like και like μόνο και γι' αυτό το λέει. <laughs> Δεν μίλησα καθόλου και είναι ιδεολογική θέση αυτό. Ερωφίλει ε, δικό σου είναι να μην το πω. Ε, ότως, άλλως, ναι. ο μιχάλης τώρα είναι ο συνθέτης εδώ στην ημερήσια διάταξη. Εντάξει, που το έχει. Λοιπόν, το ερμήνευσε άψογα. Μπράβο. <συμπή> <συμπή> Τα χίλια μου συγχαρητήρια. Τα χίλια τα συγχαρητήρια ε, Εσύ έπαρα... φταες, ε, που εκφράζει ε, τον κόσμο. Ε. Να σε καλά, κούκλα μου, και καλή συνέχεια να έχει ε, σε αυτό που διάλεξε να κάνει, γιατί το αγαπάς από ό,τι καταλαβαίνω. Έτσι. Και όταν κάποιο κάτι το αγαπάει, είναι σίγουρο ότι θα φτάσει στην επιτυχία, θα αγγίξει το στόχο του, τουλάχιστον αυτό είναι το σίγουρο. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι από εδώ και πέρα ε, οι καλλιτέχνε, τα μικρόφωνα είναι ανοιχτά για όλα τα παιδιά που έχουν στείλει συμμετοχέ και θέλουν να, να πουν την άποψή του να μιλήσουν μαζί μας να εκφραστούν για τα τραγούδια τους όπως κάνει τώρα η έτσι ό, όλα τα είμαστε εδώ για αυτούς έτσι, και, ε, ε, ε, και εμείς πρέπει να τους λέμε όχι αυτοί ευχαριστώ, εμείς πρέπει να τους λέμε ευχαριστώ που μας έδωσαν τα διαμαντάκια τους και τα σηκωτραγουδάμε και λοιπόν, να πω σας πω ότι για κάποιους που λείπουν από την παρέα ναι, δεν, δεν είμαστε όλοι οι συντελεστές των, του τραγουδιού εδώ είναι δύο σημαντικά παιδιά από το πολυφωνικό σχήμα Υπήρου, ο Βαγγέλης Κότσου και η Βερόνικα Ηλιοπούλου, που, σαν ειδικοί στην πολυφωνία <coughs> την Υπηρώτικη, μα χάρισαν αυτό το υπέροχο ρεφρέν. συγνώμη που το λέω υπέροχο, αλλά και εγώ δεν θα μπορούσα να το κάνω. Είναι σαν να μην το έχω δημιουργήσει εγώ αυτό το ρεφρέν. Εξαιρετικοί καλλιτέχνε, αφανεί, μπήκαν στη διαδικασία αμέσω με το κάλεσμα απίστευτή και είναι ενημερωμένοι, σα στέλνουν την αγάπη τους, θα συμμετέχουν, θα γίνουν και αυτοί μέλη του Music Heaven και θα συναντηθούμε τη Δευτέρα ε, γιατί προτού κάνουμε οποιοδήποτε αφιέρωμα στο Λεολόγια, θα κάνουμε ένα αφιέρωμα στο, στα δύο αυτά παιδιά και στο Πολυφωνικό Υπήρου που Είμα μας πρόσφεραν μας... αυτό το, το ρεφρέν, το, συ, το συγκλονιστικό για μένα. Δηλαδή ήταν μια από τις στιγμές που ε, στο στούντιο ανεπανάληπτη, να, να ακούσει αυτούς τους ανθρώπους να στείλουν την πολυφωνία τους με αυτόν τον τρόπο. Είναι μοιρασμένη η Νίκη σε πολλά προσφασία. Βασικά ναι. δεν είναι Νίκη. Είναι, είναι μια... πώς να την πω... Ε, μια διάκριση. Ναι, ε, επί... ναι, μπράβο. Ε, ε, ε, είναι μια επιβεβαίωση, ε, μια επιβράβευση. Επιβράβευση, πού... ακριβώς όπου και των θυσιών που κάναμε για να εκδώσουμε αυτή τη δουλειά και αν νομίζουν κάποιοι ότι πετυχαίνεται αλλιώς ένα αποτέλεσμα τέτοιο με τα μέσα που έχουμε εμείς, κάνουν λάθος. Το αποτέλεσμα που πετυχαίνεται στη δουλειά γίνεται μόνο με δουλειά και με, με γνώση και με ψυχή. Είμαι, με τι άλλο Μιχαήλ. Σε μια εποχή που για να βγάλει κανεί δίσκο, νομίζω ότι είναι, πρέπει να είσαι ήρωα σήμερα. Γιατί για να βγάλει κάποιο λεφτά από αυτό, δεν νομίζω ότι πλέον έχουν περάσει αυτέ τι εποχέ. Αν επιστρεπτεί. Δεν είναι λεφτά. Το αντίθετο. Μόνο για ε, την τρέλα, α ε, μπορεί μέσα. να χάσει κιόλα. <laughs> <laughs> μόνο για τη χαρά τη δημιουργία μπορεί περισσότερο να πει ότι θα ασχοληθεί παρά περισσότερο για οτιδήποτε άλλο. Αυτά ανήκουν σε άλλε εποχέ, πιστεύω. Και δεν νομίζω ότι κανεί, τουλάχιστον από του παρόντε, ε, μπορεί να, να πιστεύει οτιδήποτε ε, τέτοιο. Για μένα είναι πάρα πολύ ωραίο να μιλάμε και για τη διάκριση. Αυτό λέγα και στη Σίλλε, τόση ώρα. Που συζητάμε εδώ, όση ώρα είμαστε παρέα και συζητάμε για το ίδιο περισσότερο στη σημερινή μα εποχή, η, η αμοιβή είναι η αγάπη του κόσμου. Αυτοί, απα, με αυτό πληρώνονται οι καλλιτέχνε και νομίζω ότι του καλύπτει κάποιο. Θα μου πεις... Τώρα και υπάρχουν και πράγματα τα οποία εντάξει. Και ξέρετε δίνω... κάτι, γι' αυτό έχει και ένα νόημα διαγωνισμό Σίλια και φίλοι και Μιχάλη και αροφίλοι. Γι' αυτό και έχει και ένα νόημα και όλοι η επιτυχία. δεν θα λέγαμε διαγωνισμό, θα λέγαμε ακούστε τα τραγούδια και, ε, και α, ακούστε ό,τι αρέσει. Και τελειώνει εκεί. Το ότι γίνεται ένα διαγωνισμό και φτάνει ένα αποτέλεσμα και διαγωνίζονται κάποια τραγούδια με καλή διάθεση πάντα, έτσι. Αυτό είναι το, ε, αυτό είναι το Για μένα είναι πάρα πολύ ωραίο. Εγώ θα χαίρομαι πάρα πολύ δηλαδή αυτό που βλέπω. Χαίρομαι δηλαδή ήδη. Τι να σας πω. λε, και είμαι εγώ. Ας πούμε, βλέποντας, ας πούμε, το λέω λόγια της Ελοφίλης να έχει τέτοια αποδοχή, βλέποντας τη μαστίχα μύρισα που ακούσαμε πριν, στις ελπίδες μας φωτιά. Τα τραγούδια που αγαπήσαμε γενικά, έτσι, γιατί και έχουμε αγαπήσει εγώ, τα, ναι. τα τραγούδια ανθρώπων που δεν τους ξέρουμε ουσιαστικά. Ε, βέβαια και κάποια άλλα, που εγώ τα ψήφισα, αλλά μπορεί κάποιοι άλλοι σε κάποιου δαμήνε. Δεν, δεν τους ξέρουμε, του περισσότερου δεν του ξέρουμε. Και όμω τα τραγούδια του αυτοί γνωρίζουν, άραγε ότι εμεί τα τραγούδια του τα αγαπάμε. Αυτό είναι το, ε... το ζητούμενο. Ε... Και, ε... Ένα και αυτό νομίζω ούτε. είναι η αμοιβή του. Έλεγα. Το εισπράττουμε αυτό, αυτό, παρότι εισπράττουμε και το άλλο, την αμφισβήτηση δηλαδή και τη χλεύει από πολλού ανθρώπου, οι οποίοι αντί να, να ψάξουν να βρουν μέσα στη δουλειά. Τι ήταν αυτό που έκανε ένα τέτοιο τραγούδι να αγαπηθεί και να διακριθεί, ε, ψάχνουν να βρούνε αλλού τι αιτίε τη διάκριση του τραγουδιού. Ε, θα σα πω κάτι, αφού Μιχάλη. Αφού Αυτή, αφού αφού μιχάλη. Αφού... Αυτή, Αυτή αφού... την προσπερνάμε, Μιχάλη. Μου. Υπάρχει Έχω... μια πολύ ωραία εκπομπή, τα ακούω σήμερα. Δεν ξέρω, <σταλώσεις> Μιχάλη, Μιχάλη, Μιχάλη, Μιχάλη. Μου ασκείται. Μου Είμαι 10 χρόνια τώρα. Λοιπόν, ε, αυτά τα παιδιά που αμφισβητούν και που μιλάνε έτσι είναι παιδιά μου. Είναι μαθητέ μου. Είναι άνθρωποι οι οποίοι από μένα, εκτός από τα τραγούδια μου, θα πάρουν και τη συμβουλή μου. Και η συμβουλή μου είναι ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κοιτάει κανείς είναι η δική του δουλειά. Η άλλη δουλειά, η δουλειά των άλλων, μα αφορά σε δεύτερο επίπεδο. Αν θέλετε δηλαδή, και αυτό είναι το σημαντικότερο που έχω να πω, μετά από το τραγούδι μου βέβαια, το πρώτο ήταν το τραγούδι. Είναι ότι... Το κέρδος που έχουμε να πάρουμε από οποιαδήποτε τέτοια δοκιμασία είναι να δούμε πού εμείς κάναμε λάθος αν κάναμε και πού οι άλλοι κάναν πιο σωστά αν, αν κάνανε. Θα σας πω κάτι για να το καλύψω, να μας καλύψω όλου. Το, το βράδυ της Κυριακής, Μιχάλη, το βράδυ της Κυριακής, στο Μέγκα, μια εκπομπή που κάνει ο Σταύρος Θεοδωράκης που λέγεται, λέγεται οι πρωταγωνιστές το άκουγα σήμερα, στο διόφωνο, έχει αφιέρωμα στις συνωμοσία. Και νομίζω θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να το δούμε. Έχει, ας πούμε, από ό,τι διάβασε ένα φιέρωμα, Α πούμε, έχετε ακούσει που λέει ο κόσμο ότι μα ψεκάζουν, Που λέει ότι περνάει αεροπλάνο. Έχει ένα αφιέρωμα τέτοιο, λοιπόν, σε όλε τι θεωρίε συνωμοσία που yeah, μα yeah. διδάσκουν. Νομίζω ότι αυτό το έχουμε στη φύση μα. Είναι στη φύση μα να βλέπουμε ότι Ή, κάτι παίζεται, κάτι υπάρχει. Μας, υπάρχει. υπάρχει. Η δική μου γνώμη είναι ότι δεν είναι στη φύση μα. Η φύση μα καλλιεργείται <laughs> από την παιδεία μα. Και η παιδεία μα είναι ελληπή και νερά από παντού. <laughs> Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι κοντά χίλιοι ψήφοι δεν έρχονται έτσι ούτε από βίσματα, ούτε από. Δεν υπάρχουν παιδιά αυτά. Είναι στη ορίσει, είναι αυτά. Τουλάχιστον εδώ είναι μακριά από μας. Δεν υπάρχουν παιδιά πράγματα. Δεν ξέρω πού αλλού μπορεί κάποιο να τα έχει ξαναδεί στη ζωή του αυτά. Αν έχετε την χαρά, θέλετε να μ' ακούσετε. Λοιπόν, αυτό που έχω να σα πω είναι ότι εγώ το περίμενα ότι το τραγούδι θα πάει καλά. Δεν ήξερα βέβαια ότι θα πάει τόσο καλά. Δεν ήξερα αν θα κερδίσει. Ήξερα όμως ότι μετά από αυτή την πορεία που έκαναν οι γρίλες, που από ένα demo στο σπίτι ενός φίλου εμείς μπήκαμε στη διαδικασία να φτιάξουμε έναν ολόκληρο δίσκο και γι' αυτό το Music Heaven είναι χορηγός και αιτία ε, για να ολοκληρωθεί το λέω λόγια. Δεν είναι κανένας άλλος λόγος. Ε, φτάσαμε στο σημείο λοιπόν... Να, να λέμε ότι δεν έχει νόημα να βγάλουμε το δίσκο. Γίνονται οι γρήλιες λοιπόν και ξαφνικά λέμε ότι θα πάω και ας μου βγει και σε κακό, δεν θα κλείσουμε το στόμα μας γιατί κάποιοι το θέλουν και έτσι αποφασίσαμε ε, να φτιάξουμε έναν ολόκληρο δίσκο εξαιτίας του δεύτερου διαγωνισμού του Music Heaven. Και την αγάπη και, και η αγάπη ήταν τρο, τρομερή και α, α, εξακολουθεί να είναι. Αν σας δείξω μέσα στο... Στο, στο site, πόσα προσωπικά μηνύματα έχω πάρει. Και εκεί πρέπει να εστιάσουμε και ε, ό, στιά, γιατί... Το λέει αλλά, πολύ αλλά, ωραία, παιδιά. Ο... Ο... Ο... Λοιπόν, Λέβαια. εγώ λέω να μείνουμε στο, στα πλαίσια τη γιορτή σήμερα, να αφήσουμε τις ε, σιρήνε <και>, και τις ε, έξω από εμάς Και το λέει και ο ε, ό, εδώ, ό,τι υπόθηκε, Αυτό που λες σα πω, το καλύπτει πολύ ωραία, με δύο λέξει που τι γράφει στο δωμάτιο επικοινωνία. Η, η μουσική, λέει ο τρελάκια. Δεν είναι ανταγωνιστικό σπορ Και το να μειώσει Έτσι. κάποιος τη δουλειά του άλλου Για να περάσει η δική του δεν είναι τέχνη Νομίζω ε, ε, ε, Μας καλύπτει όλο αυτό Θέλω ναι. ε, να πω ότι πολλά τραγούδια ξεχώρισαν από αυτό το διαγωνισμό Και τα συζητάγαμε και με την Εροφίλη και τη Σοφία ε, Είναι αρκετά τα τραγούδια Και σε κάποια άλλη στιγμή Που θα είμαστε λίγο πιο ηρέμοι Και που θα δω και εγώ τους δημιουργούς Γιατί δεν θέλω να πω μόνο τίτλου. Θα σας πω πόσα τραγούδια, μα πάρα πολλά τραγούδια, ξεχο... ξεχωρίσαμε από αυτό το διαγωνισμό ναι, και, και είναι και αγαπημένα. Τι περιλαμβάνει η γιορτή απόψε, βοηγιά. Από δεν έπινε καν στην Οικοσάδα και μερικά από αυτά δεν μπήκαν καν στο τελικό. Η Εραοφίλη πώ θα γιορτάσει απόψε, Εραοφίλη πώς θα, θα ε, Δεν θα ήρεμα με δυο τρει φίλου που είναι εδώ και που μας αγαπάνε και που τους αγαπάμε κι εμείς. Αυτό είναι μία ήρεμη χαρά. Σε αυτήν ναι, την ίρεμη ναι, χαρά ναι, ναι, ναι. ναι. μπορούμε να συμμετέχουμε κι εμείς. Υπάρχει κιθάρα και κοντά σα θα ένα τραγούδιο. Ah. Ή το λέω λόγια και τι άλλο. Έχετε κι κοντά σα, εκεί, δεν βλέπω. Δεν είναι, ο, ούτε εμείς βλέπουμε ναι, κιθάρα εδώ ναι. γύρω. Ναι. <laughs> <laughs> τι κιθαραμάτα σου ναι. έτσισε, Όμως ότι πρέπει Για... να περάσουμε στα τραγούδια <laughs> του διαγωνισμού, παιδιά. Με, με να, μην, να, να μην αφήσουμε και τα... Ε. Έχουμε, θα έχουμε τον χρόνο την Εροφίλη, να την έχουμε κοντά μας Και την Αθηνά και η Αθηνά θα έρθει κοντά μας Και ο Γιώργος, ο Γελαράκης θα έρθει κοντά μας Και όλα τα παιδιά που θέλουν Και η Έλενα, όλα τα παιδιά Θα τα έχουμε, αυτά έχουμε. Και ο Νικόλας θα μας πάρει την κιθάρα και θα μας τραγουδήσει Άλλωστε ο Μιχάλης το έχει τάξει Θα πάμε στην πλατεία Χαλκιδόνας, θα κάτει στη μέση Ξέρει αυτός Και θα κάνει τη σκατσάμπα Αυτό <laughs> δεν είναι δημοσία θα ε, τα κάνουμε τέτοι, δε, έτσι, πριβε, πριβε. Έτσι, Εγώ πριν κλείσουμε θέλω να διαμαρτυρηθώ και να πω ότι και οι στιχουργοί έχουν ένα μεγάλο μερίδιο και ότι επιτέλους πρέπει και αυτοί να μείβονται, όχι με ζαμπονοτυρόπιτες, όπω κάνουν εδώ πέρα. Έτσι, κάρυτε, ε, έτσι, έτσι, ε, μα πώς θα γίνει. Τώρα <σχερσί> μιλάει η Σοφία σας την βουλκώσει, γιατί είναι η Σοφία που έχει γράψει τους στίχους των τραγουδιών, η δικιά μας Σοφία εδώ. Ναι, ναι, ναι. Μπράβο, Σοφία. Λοιπόν, και στη ένα... και δεν έχει σημασία. Παιδιά, σας... Άρη, παιδιά. <laughs> παιδιά θα πω κάτι ακόμα. Θέλω να πω κάτι ακόμα. Επειδή έχω και εγώ αρκετού και γνωστού και φίλου οι οποίοι συμμετέχα στον διαγωνισμό. Και να το πούμε απλά, τα παιδιά δεν πήγαν άπατα, ας πούμε, τα τραγουδία. Δεν ακού, δεν άρεσαν, στον πολύ κόσμο, δεν πέρασαν. Δεν έγινε τίποτα. Εδώ είμαστε πάλι να ακούμε μουσική να, να μπορούμε τουλάχιστον να ξεχνιόμαστε από όλα τα άλλα που σημαίνει και να χαιρόμαστε με τη γιορτή, όπω τη να χωριόμαστε και με τη λύπη δεν είναι καθόλου κακό αυτό αυτό ήθελα να πω εγώ σημαντικό τώρα θέλω οι, οι, οι αληθινοί φίλοι δεν συμπαραστέκονται στις λύπες μόνο αλλά χαίρονται στις χαρές μας ε βέβαια Έτσι. φυσικά Έτσι ε, βέβαια. Ε, και στον επόμενο διαγωνισμό θα κάνω τώρα την δήλωση θα συμμετέχει ο Δημήτρης με τη Σιλία σε στίχος δικός μου Αυτά είναι Λοιπόν χτυπάμε και εμείς Διεκδικούμε και εμείς μια θέση Δεν και καλά θέλει να είμαστε πάτως Η πιο τραβή και σε παρουσιαστές που έχουμε στο site. <laughs> Επειδή μας αρέσει να έχουμε το ψώνιο να ακολουθούμε να κάνουμε δεύτερη φωνή στους καλλιτέχνες. Έλα καλέ. Είσαστε λοιπόν, και, εγώ φωνάρες, πάντου... και φωνάρες. Είσαστε άστα αυτά. Παιδιά, σας χαιρετούμε εμείς. Σας ευχαριστούμε <σφυσίλες> πάρα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, <σφυσίλες> παιδιά. Ευχαρι... Πολύ, τα ευχαριστώ. τι τις και θα έχουμε καιρό να τα πούμε. Ε, είναι μια πολύ ωραία νύχτα για μας. Σε και μας προσφέρατε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Συγχαρητήρια. Μπράβο. Μπράβο, παιδιά. Ε, και κάπου εδώ, κα λοιπόν. εμείς, εγώ τουλάχιστον, θα πρέπει να σας... Θα πρέπει να αποχωρήσεις αφού ακούσουμε κάπου το «Κάπου πάντα ξημερώνει», γιατί το τάξαμε ναι. στον Νικόλα. Ανέσως μετά να τον πω εγώ εδώ. το πρόγραμμα πώ έχει η Δημήτρη μου, να το πω. Πάμε μου να, να το τραγούδι πρώτα, τον Νικό. Αφού βγαίνουμε εδώ και μετά να πει στο πρόγραμμα. Ε, ωραία, φωνές. όμορφα, ωραία. Φάμε στο τραγούδι Ποιο είναι το τραγούδι μα. πού βρίσκεται, σε ποια Κάπου θέση είναι. Κάπου πάντα εμέ. ξημερώνει στην έβδομη θέση. Στο νούμερο 7 λοιπόν, ο Φιλιμέγκας ο Νίκος, ε, λοιπόν που είναι η παρέντας. Uh -huh. ε, Νικόλα τώρα θα ακούμε λοιπόν, νούμερο 7 λοιπόν, 653 ψήφου Μπα... πήρε. Μα... Ερμηνεία... Μαραζάκης, Βαγγέλης και Μελίνα Κουρσούμι τραγουδούν. Πάει από μπά, θα θα πάντα ξημερώνει. λόκο το τραγούδι και αργό, ακρόαση μεστήχο πυραγμένο, ακούω όταν από το φωταγωγό. συρίνες με έναν λιπιμένο, στη μένο με στην πόλη σκηνικό και χάνεσαι σε πλήθος φοβισμένο, στην πόρτα να φουστάνι δάνικο. Ακόμα μια βραδιά σε περιμένω, ακούγονται από το φωτάγο σιρήνες με έναν νύχο λυπημένο. Κάπου πάντα, πάντα ξημερώνει, μα φοβάσαι να με πα. Φεύγεις κλείνω, κλείνοντα την πόρτα και ας μου λες πως μ' αγαπάς. Κάπου τώρα, τώρα ξυμερώνει, κάπου έχουν γιορτή Θέλω πίσω, πίσω να γίνεις, για να φύγουμε μαζί Σε δίχτες ρολογιών το τσάμι μοιάζει τώρα ραγισμένο. Μ' τον ήχο τζιτζικιών. Τον Αύγουστο πακόμα περιμένο. Η φόβη μα σαν θέατρο σκύλων σταυρόλεξο στο ράφι ξεχασμένο. Στην καμαρά ο ήχος Στο πάτωμα το ραβείο. Σπασμένο. Μ' αγάπησα τον, τον ήχο τζιτζικιό, τον άγουστο πακόμα περιμένω Κάπου πάντα, πάντα ξημερώνει, μα φοβάσαι να με πας Φεύγει κλείνω, κλείνοντα την πόρτα κι α μου λε πως μαγαπά. Κάπου τώρα, τώρα ξημερώνει, κάπου έχουν γιορτή Θέλω πίσω, πίσω να γυρίσεις, για να φύγουμε μαζί Λοιπόν, αυτό ήταν το τραγούδι του Νικόλου μα. Τον ευχαριστούμε Νίκος, πάρα, πάρα πολύ. Ο οποίο Νίκο τι έγραψε στο δωμάτιο Επικοινωνία, το λέγει για του φίλου που μα ακούνε απ' έξω, που δεν είναι στο δωμάτιο. Έγραψε: Ευχαριστώ όλου σα. Είμαι σίγουρος ότι η ενέργεια που μου μεταφέρατε, μια και είναι ο πρώτο διαγωνισμό που συμμετέχω, θα με οδηγήσει σε καλύτερε μουσικέ δημιουργίε και σε νέε δυνατές φιλίες. Δεν γνώριζα, γράφει πριν τον διαγωνισμό και έστειλα ένα πρόχειρο ντέμο από ένα από τα τραγούδια μου. Την πρώτη-τελευταία μέρα τη λήξη του διαγωνισμού. Είναι αυτό που μόλι ακούσαμε. Γι' αυτό λέει ο Νίκο. Και καταλαβαίνετε mm -hmm. πολύ καλά ότι αν αυτό που ακούσαμε ήταν ένα πρόχειρο demo. <laughs> καταλαβαίνετε τι έχουμε <laughs> θα να περιμένουμε. Να έτσι. Και νομίζω δει, αυτό είναι το πιο, ωραίο, το πιο ωραίο και το πιο αισιόδοξο και το πιο, αν θέλετε, που μα ταιριάζει, μα πάει με τη μουσική, γιατί η μουσική μόνο με θετικά πράγματα και συναισθήματα μπορεί να βγάζει. Ε, Νίκο, όλα <laughs> συγχαρητήρια. Πραγματικά πολύ ωραίο τραγούδι και ευχόμαστε καλύτερα θα είμαστε εδώ για να τα περιμένουμε. Εγώ, Δημήτρη, νιώθω μεγάλη συγκίνηση όταν κάποιο φτιάχνει είτε ένα πίνακα αυτό είτε οτιδήποτε δηλαδή δημιουργεί και σου το προσφέρει. Γιατί είναι μια προσφορά αυτή, αν το πάρει. Σου δίνει και σου λέει, έλα να το μοιραστούμε. Νιώθω πολύ συγκινημένη και ειλικρινά θέλω να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά. Α, μια Ακόμα... που βλέπω τώρα, πριν πριν σα πω, εγώ την καλή που λέμε Επειδή βλέπω τον Σάκη Κουρουπό, ο οποίο συμμετείχε επίση στο διαγωνισμό. Ναι, ναι. Ε, πού ήταν ο Σάκη, θυμάσαι. Α, εκεί. Ο Σάκης ήταν στο δεύτερο γκρουπ νομίζω. Δεν πρέπει να γυρίσω πίσω γιατί δεν τα θυμάμαι και όλα απ' έξω. Τώρα μια που ε, περάσαμε τα... Το και... δεύτερο, τρίτο γκρουπ, κάπου εκεί ήταν, στα, στα πρώτα γκρουπ. Στα πρώτα ήταν. Σάκι, αμένει και να ακούσουμε και το σάκι, δηλαδή να ακούσουμε και του δικού μα καρπού. Παιδιά, εδώ, τα έχουμε μαζέψει τεφόνο. όλα τα τραγούδια. Όλα τα τραγούδια, όχι μόνο του τελικού, όλα τα τραγούδια που πέρασαν από του ομίλου και δεν προκρίθηκαν. Τα έχουμε μαζέψει και τα έχουμε και θα, α, θα, θα τα ακούμε από εδώ και πέρα στι εκπομπέ μα. Θα παίζονται αυτά τα τραγούδια. Να πω λοιπόν για τη συνέχεια του προγράμματο, πριν μου φύγει και η να πω και στα παιδιά εδώ στον Παναγιώτη. Στον, στον Παναγιώτη τον άλλων Τον τρελάκια μου ε, Να πω και στον, στην Αταλία στον Μιχα, Ο Μιχάλης μίλησε Στον Κράκεν, Κράκεν Στην Ιαερατούλα Και στον Νικόλα μου Τον Αλφαγούλ ε, Την Άντι και τα παιδιά που δεν βλέπω απέξω Μπείτε μέσα Σε λίγο ξεκινάει η, η Αλκιόνη Μετά από μας βγαίνει η Αλκιόνη Που όμως θα έχει το Skype Και Παιδιά που θέλετε μπορείτε να βγείτε, ε, να βγείτε στον αέρα να πείτε την άποψή σας για το διαγωνισμό, να, για τα τραγούδια, ε, πώς ζήσατε εσείς αυτή την εμπειρία, έτσι, κατά πόσο σας επηρέασε, ε, τι νιώθετε τώρα, σήμερα, πώς νιώσατε σήμερα την ημέρα αυτή της γιορτής ε, για το «Music Heaven» και να πω ότι μετά την αλκιόνη το Πάρτι συνεχίζεται με Σοφία, Μέρη... Μπορεί και εγώ να βγω να τραγουδήσω λίγο Revolt, γιατί... Όχι, εγώ εκεί, κόλλημα... Όλη η παραγωγή θα μου βάζει στο Revolt... Μου κάνει φοβερή εντύπωση που αυτό το τραγούδι δεν έφτασε τελικό, πραγματικά... Ε, θα το λέω και όμως και, και άλλα πολλά τραγούδια που δεν πέρασαν στο τελικό... Ε. Υπάρχουν τραγουδάρε καλά, θα τα ακούτε στα, στα μουσικό νεροδρόμιο. Και όχι μόνο, βέβαια. Όλοι οι παραγωγοί θα παίζουν τραγουδία, τραγουδάρε που δεν πέρασαν τελικό. Όπω και να έχει, σε όλα τα τραγουδία ευχόμαστε καλή πορεία. Καλού. Έχουν βγει στον δρόμο πλέον. Και να είναι έχουμε καλά έτσι. οι άνθρωποι έτσι. να του ευχαριστούμε πάρα πολύ που τα μοιράστηκαν μαζί μα. Μια γιορτή ακόμα τελείωσε, μάλλον τελείωσε η πρώτη τη φάση γιατί έχουμε και επόμενε φάσει αυτέ τι γιορτή και ξαφνικά το λάει το Σεπτέμβριο. Mm. Τα καλύτερα είναι μπροστά μα. Oh, ε, εγώ να πω ότι χάρηκα πάρα για μια ακόμα φορά που ξανασυναντηθήκαμε με εσύλια. Ε, Γεια σα, κάνω και εγώ μια βραδινή εκπομπή. Εγώ είμαι τη πρωινή. Το πρωινό λεωφορείο. <laughs> έτσι, πρωινό, πρωινό, πρωινό, πρωινό. <laughs> ε, Θα μα ε, μείνει όμω, Ντίμι. Α, βέβαια, ξέρω. ναι. Ωραίο, ναι. ναι. <laughs> <laughs> ε, χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε, που μοιραστήκαμε <laughs> μαζί ένα <laughs> κομμάτι αυτή τη γιορτή. Ένα κομμάτι από την τούρτα έτσι, που ξεκίνησε. Η Σοφία, το συνέχισε okay. η Μέρη, συνέχισε η Ερατό, τώρα ήμασταν εμεί εδώ. Ακολουθεί όπω ακούστηκε τώρα. Θα ακούσουμε την Ελκυόνη και το πάρτε συνεχίζετε μέχρι όσο αντέξουμε. Mm -hmm. Θέλω να πριν σας πω την καλή νύχτα, να ακούσουμε και τον Βένσονα. Mm -hmm. Το μέλο Βένσονα, Το οποίο πήρε τη 15η θέση και είναι εδώ παρέμβαση και μα ακούει. Είναι oh, yeah. ο Δημήτρη Καράς Η παλέτα τη υπομονή. Έχει γράψει μόνο του το τραγούδι, στίχου, μουσική ερμηνεία. Τραγουδοποιό είναι ένα από τα τραγούδια, είναι ένα από τα δικά μου δωδεκάρια ε, και νομίζω ότι και... μα ταιριάζει γενικότερα. Μπορούμε να, μπορούμε να το λέμε και δικό μου είναι, μπορούμε να τα λέμε αυτά τώρα. <Τι> ή, να τα, ή να κρατάμε έτσι το λέμε βέβαια τώρα τελείωσε ο διαγνωσμός <Σι> τελείωσε <Σι> ε, άνθρωποι είμαστε κι εμείς όπως λέει έχουμε <Σι> τις δικές μας απόψεις επιθύσεις <Σι> και μπορούμε να τις λέμε ξεκάθαρα ένα από τα δικά μου δεκάρια ε, ήταν του Βένσονα και χαίρομαι πάρα πολύ που μου δίνει την ευκαιρία αυτός εδώ τόπος διαδικτυακός να γνωρίζω τέτοιους δημιουργούς να συναναστρέφωμε με τέτοιους δημιουργούς έτσι έστω και από μακριά και να βάζω και να ακούμε όλοι μαζί παρέα τα τραγούδια τους. Είναι πολύ μεγάλη χαρά. Υπό πάμε, πάμε η μπαλάτη της υπομονής, σήμα ε, Χαιρετούμε, χαιρετέ, χαιρετάς εσύ, γιατί εγώ μπορεί να ξαναβρεθώ. Χαιρετάω Συγχυστε. από εδώ, έτσι παιδιά. Λοιπόν, γιατί εγώ δεν θα κάτσω φρόνιμα σήμερα. Είναι το μέλος... <laughs> το μέλος, πού είναι το μέλος αυτό, πώς το είπαμε? Το μέλο. Βένσονο, 15η θέση η μπαλάτα τη υπομονή. Βρίσκεται ανάμεσά μας. Τα συγχαρητήριά σα και εσεί που εδώ στέλνετε για τη γιορτή. Είναι πολύ ωραίο να στέλνουμε μηνύματα, ευχέ, βροχή στου δημιουργού, στα τραγούδια που μα άρεσαν. Νομίζω είναι πολύ ωραίο. Και η αναγνώριση την έχουμε ανάγκη όλοι μα. Πάμε να ακούσουμε την μπαλάτα τη υπομονή και να σα πω εγώ καλή νύχτα και καλή συνέχεια, γιατί η νύχτα εδώ έχει συνέχεια πορεία. Ναι, είναι μακριά. Ήμουν στον κόσμο που μικρός Μα ήταν ωραίος κοσμός Στις γειτονιές μυρίζε φως Μέσα στο σπίτι δυοσμός Φώναζε η μάνα μου να μαζευτώ Όταν ο ήλιος χανόταν Και στα κρεβάτια μας τα παιδικά κι ανοιχτιά πλωνόταν Τρίπιες αξίες και ιδανικά μας μαθαν στο σχολείο και πλαστικές θυροπητές φτιάχναν στο κυλικίο. Τους δασκαλούς δεν ένοιαζε τι γράφει το βιβλίο το μόνο που και γε yeah, Ότε θα πάει δύο Με τις βλακίες που ακούω κάθε μέρα Θα τα τεινάξω τα μυαλά μου στον αέρα Με τα μαλλιά τα λιγοστά που μου μείνει Θα πω στενά σαν να με στείλει στη σελήνη Με τις βλακίες που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 δεν λείπει μόνο ο τρόπο, ψυχή που δίνει πνοή σε κάθε ανθρώπινη πράξη. Λείπουν τα όνειρα και οι προσευχές Αυτό ο κόσμος να αλλάξει με τι βλακίε που ακούω κάθε μέρα.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 Το, το μόνο που περιμένουμε είναι τα τραγούδια αυτά να μα τα στείλουν με κάποιο τρόπο τα παιδιά. Εντάξει, υπάρχουν πολλοί τρόποι να Γιατί τα καταπράσουμε. Δεν τα βρούμε στο ναι. YouTube. Κάποια βρίσκονται ήδη στο YouTube, τα Πάντως... κατεβάζουμε Με πολλού τρόπου μπορούμε να τα κάνουμε δικά μα ή είναι ήδη δικά μα. Και γι' αυτό ευχαριστούμε τα παιδιά. Υπάρχει ένα πρόβλημα με την οι... Αλκιόνη. <laughs> η Αλκιόνη μου γράφει μήνυμα ότι έχει ένα πρόβλημα και δεν μπορεί να συνδεθεί. Έχει κάποιο πρόβλημα σύνδεση. Αν λοιπόν κάποιο άλλο. Ε, ε, να, να ρωτήσουμε τη Σόφη. Πριν φύγει, θα δείτε τη Μέικρη να ρωτήσουμε τη Σόφη ε, ναι, ναι, βλέπω... αν θα μπει, έτσι. Βλέπω τον Travelog. Βλέπω ποιο άλλο είναι διαθέσιμο. Βλέπω τη Μέρη. Βλέπω έξω. Την Travelog οκροτές. μπορεί να τον βλέπει διαθέσιμο, αλλά δεν έχει ακόμα παραγωγή. Δεν μπορεί ε, ναι, να μπει. Ναι. Βλέπω τον Χόρχε, <laughs> ο οποίο έχει ξεκινήσει τώρα να κάνει εκπομπέ. Έτσι. Νομίζω ότι θα ήταν ενδιαφέρον να κάνει ετιτόριαλ. Βλέπω τον VERT. Ε, αυτος βλέπω που θα μπορούσε να κάνω εκβομβή, ο άλφα δεν ξέρω δεν κάνει, δεν θα, θα διαφέρουν ακαδημαϊκά. Δεν, δεν νομίζω ότι μπορεί, αλλά αν δεν γίνεται, νουχυ, η χρήση είναι μεσικά ή είναι οπότε. Οπότε μπαίνει η Σοφία. Μπαίνει η Σοφία για να... και θα έχει καλεσμένους. Το λέω για τα παιδιά που είναι έξω από το τσάρτ, αλλά και για τα παιδιά στο τσάρτ. Ε, όποιοι, όποιοι θέλουν, θα, μπορέσουν, θα μπο... έχουν ένα βήμα μάλλον για να πούνε την άποψή τους πώς έζησαν όλη αυτή την εμπειρία όλους αυτούς τους μήνες, γιατί μην ξεχνάμε ότι ξεκίνησε από τον Οκτώβρη. Ξεκινήσε ο διαγωνισμός, ανακοινώθηκε οι συμμετοχές όλα αυτά Εμείς ουσιαστικά μπήκαμε στο παιχνίδι των, του διαγωνισμού Τον Ιανουάριο 7 ή 8 Ιανουάριο αν δεν κάνω λάθος Λοιπόν και φτάσαμε μέχρι σήμερα Άρα. Φαντάσου, μέτρα μέρες Μέτρα γωνία, μέτρα όλα αυτά τα μέτρα που λέει και ο Καρβέλλα, μέτρα. βλέπω τον Χόρχε, για να δούμε γιατί η Σοφία θέλει αμίσου, να μείνει, λέει στα μετώπιση. Λοιπόν, μα να μπει ο Χόρχε. Λοιπόν, νομίζω ένα, ένα auditorial. Ο Χόρχε νομίζω πρέπει να κάνει. Δεν <χη> Πρέπει <χη> να πει δύο λόγια για το διαγωνισμό. Ναι, αλλά ο Χόρχε έχει τη Ζιζέλ, Δεν θέλει να, <χη> να την <το> ξυπνήσει. Τη <χη> ζυζέλη νυχτιά. Ναι, αλλά είχα μιλήσει. Θα δείξουμε όλοι κατανόηση για τη ζυζέλη. Χόρχε, Γιώργο, θα δείξουμε όλοι. Ε, κατανόηση, δηλαδή και χαμηλόχρον Εγώ το βράδυ είναι δικό σα τι να του πει τώρα <laughs> Έτσι ε, είναι, ε, κατάλαβες Λοιπόν, είναι λοιπόν διαθέσιμος και Λοιπόν, μπορεί... βλέπω τη Σοφία Βλέπω τη Σοφία ότι θα μπει, ανοιχτό το Skype ο οποίος θέλει μπαίνει, Σοφία δεν πρέπει να κάνουμε διακοπή στο σήμα παρακαλώ Ο Δημήτρης ρίχνει ε, αυλαία και ανοίγει εσύ, οκ okay, μη μου χαλάσεις σε παρακαλώ το, <laughs> το πλάνο στην κοινοθεσία τη Βαδιά, νομίζω ότι ο Όσκαρ θα δώσουμε στη Σίλια. Στην αρχή που μα οργανώνει, μα εμπνέει. Όχι, παιδί μου, μας, Όχι, μας παιδί εμπνές, παιδί μου στη Σίλια. Κλείσει, ανοίγει η κάμερα. Μια ένα. Ομάδα πίσω, υπάρχει μια ομάδα πίσω. <laughs> Όχι στη Σίλια. Γιώργο, μια που τον έχουμε εδώ μ, παρέα Σε συγχαρητήρια και από εμάς, έτσι live ζωντανά να τα λέμε και αυτά. Και για την υπομονή, Όχι. όλα αυτά που Κοίτα. διάβαζα τόσο πίνακα. Εγώ ε, κάποιε φορέ από όλα αυτά που διάβαζα. Ε, ε, Κοίτα γενικά πέρα, φημίζομαι όμως. ότι είμαι υπομονετικό άνθρωπο. Φημίζομαι. Μπορεί κάποια στιγμή μόνο αυτά που διάβαζα. Γιατί; Θέλει να πει. έχεις πολύ Εγώ μεγάλο αποτέλεσμα. ότι αν ήμουν χώρ και θα έκλεινα για ένα μήνα το site. Λοιπόν, ένας διαγωνισμός <laughs> ο οποίος δεν είχε κριτική επιτροπή για μένα ήταν ένας εκπληκτικό διαγωνισμό. Λοιπόν, χωρίς κριτικές επιτροπές. Έχουμε γεμίσει επιτροπές στην τηλεόραση. Μας έχουν μάθει να θέλουμε πάντα εκεί να κάθονται 4-5 ειδικοί και να αποφασίζουν mm. τι θα ακούσουμε και τι όχι. Λοιπόν, μου άρεσε πάρα α, πολύ πα, που ήταν 318 300... τραγούδια λοιπόν, βγήκαν στο φω και θα παραμείνουν στο φω γιατί τώρα πλέον βρίσκονται στον δρόμο και μπορεί καθένα να τα ακούει είτε στο YouTube, είτε εδώ στο site που θα είναι αναρτημένα είτε σε MP3 είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Ε... Όχι, είσαι αρκετά έξυπνος Για να καταλάβεις ε, Αυτό που θα σου πω θα το ακούσεις Για να καταλάβεις το πόσο σε αγαπάμε Εδώ και πόσο σε στηρίζουμε Σε όλο αυτό το όμορφο Το στηρίζουμε εντό εισαγωγικών Με την αγάπη μας Δεν ξέρω πώς την εκλαμβάνεις εσύ Για όλο αυτό το όμορφο πράγμα Που μας προσφέρεις Γιατί μας έχεις δώσει έναν τόπο Έναν χώρο Να βρισκόμαστε έτσι, Και να περνάμε Όμορφα. Και όχι μόνο να περνάμε όμορφα, αλλά να δίνουμε και ενέργεια και να παίρνουμε. Αυτό Ακριβώς, είναι πολύ σημαντικό. Και αυτό που εγώ λέω από την αυτό αρχή σύπερ... που ξεκινήσαμε εδώ, ε, τώρα κοντεύουμε δύο ώρε να τα λέμε εδώ με τη Σίλια και με του φίλου, στο δωμάτιο επικοινωνία και οι φίλοι που μα ακούν απ' έξω, ε, ότι επιτέλου, ναι, δεν ντρεπόμαστε να χαιρόμαστε με τη γιορτή, γι' αυτό είναι η γιορτή και να χαιρόμαστε. Και δεν θα τη χαρίσουμε πούμε, αυτό σε κανέναν, τον χρόνο λοιπόν... που μα αναλογεί. Έτσι. Ε, η Δάφνη σας χαιρετάει προς το παρόν γιατί αργότερα σας είπα μπορώ να πάω να φάω κάτι έτσι λιγάκι γιατί ένα κενό το ένιωσα και από τη συγκίνηση και όλες και όλα αυτά θα χαλαρώσω λιγάκι και θα επανέλθω Δημήτρια όπω. Δρυμύτερη, έτσι. Ε, θα κάνω ένα περασματάκι εκεί που θα κάνετε το κουσκούς Να ετοιμάζεται ο Travelong, να ετοιμάζεται ο Αλφαγούλφ, Gulf, να ετοιμάζεται η Μιγκρέλια, ο Kraken, η Fili FiliMenga, Οπωσδήποτε ο Νικόλα θα μπει μέσα να μα πει για τα δικά του. Ο Τρελάκια, ο Βέρτ, δεν ξέρω, όλα τα παιδιά θα ετοιμάζονται να κάνουν ένα ντου στο Skype τη Σοφία γιατί περιμένουμε απόψει. Σήμερα έχουμε γιορτή και θα φτάσουμε μέχρι την Ανατολή του ήλιου. <Δρυμίτερα> Ευχαριστώ Φιλάκια. Εγώ ευχαριστώ, καλή όρεξη <laughs> <laughs> Καλή όρεξη για να μου γράφει ότι φανταστεί. προσπαθεί και επίσης να επιστρέψει Αποσημένει η νύχτα είναι... θα είναι μεγάλη Που ξέρεις μπορεί είναι να ξεπλέσω το πρωί και να σας βρω εδώ ακόμα και να το ξαναπάρω πάλι θα συνεχίσουμε να το πάμε μέχρι το μεσημέρι. Α, ah, εσύ ναι, είναι Σάββατο αύριο. Ναι, ναι, σε έχουμε πρωινό εσένα. Δεν ξέρει, μπορεί. Να σα βρω εδώ το πρωί. Μεγάλη χαρά θα είναι αυτή. <laughs> Γεια, φαντάσου. Ε... έχουμε τόσα τραγούδια να ακούσουμε. <laughs> λοιπόν. <laughs> λέει τι μου γράφει εδώ η Ευαγγελία για να λέμε κι αυτό με <laughs> εστιαστήρια. Μα έστειλε μήνυμα η Ευαγγελία σε κελαρίου. Μπράβο σε όλου του παραγωγού. Κάποιο ή κάποια λέει πρέπει να σταματήσει να ανάβει το ένα τσιγάρο πίσω από το άλλο. Ποιο είναι αυτό η Ευαγγελία. Γιατί το ενα τσιγαρο πισω απο το αλλο ποιο ειναι αυτο η ευαγγελια γιατι το Κάποιο ή κάποια. Λα... Ποιο είναι αυτό, Σι... Σίλια, εσύ καπνίζει. Εγώ, όχι. Όχι, ούτε, ούτε εγώ καπνίζω. Άρα δεν ξέρω. Εμίζει... Εδώ επάνω δεν καπνίζω. Εγώ το έχω κόψει. Α, α, α. δεν ξέρω, παιδιά, τι γίνεται. Έτσι άλλη φορά έβαλε ένα τραγούδι. Το... Ε, όσο κυλάζει, δε χορταριάζει και ακούγονται τα γουίντεου μέσα των παιδιών. Ήχοι μάλλον από τα γουίντεου των παιδιών. Και κάποιο μου είπε, χαμήλωσε του ήχου. Κάτσε όλα. Όλα. όλα. Εγώ θα τα καταφέρω. Επειδή λοιπόν είμαστε στην συντονισμένη ομάδα, Σίλια, ποιο συνεχίζει τώρα, πε. Συνεχίζει τώρα ήταν να συνεχίσει αλκιώνει, αλλά από τη στιγμή που βλέπουμε ότι έχει, από την, λέει ότι έχει ένα θέμα, για μισό λεπτάκι, λέει ότι έχει ένα θέμα, πρέπει κάποιο να μπει, έτσι. Δεν θέλω, δεν θέλω κενό, Ωραία. δεν θέλω βάγκο καθόλου, Ωραία. κάποιο Ωραία. παιδάκι να μπει. Δίνω χρόνο, ένα τραγούδι, είναι ένα δαδεκάρημα ακόμα, σε αυτόν τον επόμενο, mm -hmm. να ακούσουμε τη Σαυρούλα Μανο, Μανολοπούλου, που χάρηκα πάρα πολύ που είδε αυτή την τραγουδίστρια. Να είναι στο, με του Ανασθενάριδε, δηλαδή ένα δωδεκάρι ακόμα που έδωσα. Πολύ χάρηκα ωραία που, που είδα αυτή τη τραγουδίστρια. Λοιπόν, αν ακούσει, Αναστασία, πώ τραγουδάει η Σταυρούλα Μονολοπούλου το Μήλο μου και Μανταρίνη. Που... Ναι, Γιατί τραγουδούσε ναι, μαζί το, με το τον Γιώργο και ο Τζόρτζε τραγουδούσε μαζί. Εκεί την είχα mm -hmm. δει εγώ κάποια στιγμή, λάβει και σε δίσκου έχει κάποιε συμμετοχέ. Λοιπόν, είναι μια εκπληκτική τραγουδίστρια από την οποία έχουμε να περιμένουμε πάρα πολλά. Και δεν ξέρω αν το μέλος βαίνει, είναι η Σταυρούλα, είναι η Νατάσα που έγραψε του στίχους ή είναι ποιος, ποιος από τους τρεις, δηλαδή η είναι του τραγουδιού. Ναι, ναι. Το μέλος βαίνει. Πάντως είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο τραγουδί. Πάμε να το ακούσουμε και να του δώσουμε χρόνο στον επόμενο παραγωγό. Δεν θέλω και να, παιδιά. Λοιπόν, λοιπόν δηλαδή, μέχρι να τελειώσει πάμε. το τραγούδι αποφασίστε ποιο συνεχίζει. Η πάει για Φαγητό. Ο συμπέθαρος πάει για ύπνο και... Φαγητό, ένα, χαρτ... ένα γιαουρτάκι καλέ Ήρθε για Ανα... να βάλω τη νύχτα Το πάρτε συνεχίζεται, πάμε να ακούσουμε τους ένας okay, Τους να χορέψω, βεβαιωθείς να δαμάσω τη φωτιά, το πόστο να μαγέψω. απ' του να φύγω τα δεσμά. χορέψσω δέρβησεις να δα μάσω τι φωθτιιά τὸ το χως του γάλάξε Είναι ειδικό τραγούδι, ήταν η Ανεσθενάρδη. Τι έγινε τελικά, Ποιο θα συνεχίσει, παιδιά αποφασίσαμε, Θα συνεχίσει Σοφία από την βλέπω, αλλά ο λαός συνεχίζει, γιατί δεν είναι μακριά έχει Τέτοιε ώρε εγώ <laughs> Με έχει παρέμβει, Πνωσέλα. <laughs> σήμερα λοιπόν ζω το όνειρό κι εγώ. Τον, έτσι Κείτε να κάνω μία... ο ο μια εκπομπή. Έτσι ήρθε και ο τώρα. <laughs> λοιπόν, ε, εντάξει. Ένα ακόμα, πώς λέει, ένα ακόμα, ρε παιδιά, ένα ακόμα. Δημήτρη, δεν σε πιστεύω <laughs> Ένα ακόμα, <laughs> <laughs> αλλά, <laughs> αλλά δεν είναι το διαγωνισμό Είναι ένα τραγούδι που θέλω να το αφιέρωσω σε μας Θέλω να το αφιέρωσω, yeah. δηλαδή, στο Χόρχε Καταρχήν, γιατί η διοργάνωση γίνονται αυτά Κάτσε, κάτσε, Στην είναι, μέρη από στον το... στις... είναι από το διαγωνισμό Όχι Μπορώ, κύριε, κύριε <laughs> director <laughs> της βραδιάς, μπορώ Πιανού, πιανού καλλιτέχνη είναι κάτι Είναι λοιπόν, ένας συνθέτης αγουστής, ο οποίος αύ θα τραγουδήσει mm. αύριο το βράδυ, αύριο που έχει τη βραδιά Eurovision, Θα τραγουδάει mm. στην παλιά αγορά. Μέσα στην παλιά αγορά. Στο μοναστηράκι, στην πλάκα. Εκεί κάτω από την Ακρόπολη. Mm. Μάλιστα. Ποιο είναι. Ποιο είναι. Είναι αυτό που θα σα πω καληνύχτα. Με, με το τραγούδι αυτού, αυτού λοιπόν του τύπου, θα σα πω καληνύχτα. Ο οποίο δεν είναι από το διαγωνισμό, αλλά είναι ένα τραγούδι το οποίο ταιριάζει σε όλου μα. Έχει και πολλά ονόματα μέσα. Κάποια από αυτά oh. είναι ανάμεσά μα. Λοιπόν, να το φέρω δεν είναι ολοκομόντο. θα ακούσετε, δεν θα, θα σα πω, θα τα ακούσετε. <laughs> καληνύχτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Είναι το τελευταίο αυτό, πραγματικά. Ξέρετε, έχω κάνει. Ε, ήδη... μετα... Τρίτο, ανκόρ είναι αυτό. Είπα καληνύχτα, ξαναγύρισα. Μετά... Καληνύχτα, ξαναγύρισα. <laughs> και μετά σήμα, έτσι. Λοιπόν, τρει και βγαίνουμε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, καληνύχτα σε όλου σα. Αυτό το είναι το τελευταίο. Το στέλνω σε όλου μα. Να μα έχει ο Θεό γερού. Πάντα να δαμώνουμε και να ξεφαντώνουμε έτσι όπω απόψε. Καλή συνέχεια και, αγαπη... με... και αγαπημένου Έρχεται η Σοφία με τη Σίλια. Και, και, και, και την καλύτερη διαδικτυακή παρέα Πάντα τέτοια Από μένα καλή συνέχεια παιδιά. Ας κρατήσουν οι χώροι Και θα βρουν καστέκια Στεκιά υπαρχιώτικα καβρε Ως που η σύναξη σε αυτή Σαν χωριό αυτόν ο μονάξε Διπλωθεί μέχρι Τα ουράνια σώματα Με πομπούς και με κερέ. Φτιάχνουν οι Έλληνες κυκλώματα Και ιστορία ή παρές Κάνει ο Γιώργος Στην αρχή Είμαστε δεν είμαστε τίποτα Δεν είμαστε βρε και ο Γιαννάκη Στραγούδι άμα είναι όλα, γράφα, κάτι θα βγει. Και στι νύχτα στο λαμπάδιασμα να κιωάλκι σου ο μικρός μα για να σμίξει παλιέ και αναμένε προχές Με το rock του μέλλοντο μας. Αυράνο είναι φωτιές άνεμο μαζώματα και κυβλώματα βρε και παρές λαντέρες το καθρεπτισμά τους σα άκρογιαλιές και είτε με τις αρχαιότητες είτε με ορθοδοξία των Ελλήνων οι κοινότητε, φτιάχνουν άλλων γαλαξία να και ο που έχει πιει η λιδία ντρέπεται που όλο εκείνοι βλέπεται βρε και ο με την ζωή Προς την του γελαστή Τότε η Ελένα η χορεύτητη ασκηδεί στη μεριά κουτά σου Και με μάτια κλειστά τραγουδούν αγκαλιά Εθνική Ελλάδος γεια σου Τι να φταίει να φταίνει εκπρόσωπη ερήνη κι απρόσωπη βρε Αμπονάει κεφάλι Φταίει απρόσωπη αγάπη που έχει βρει Μα η δικιά μου έχει όνομα Έχει σώμα και θρησκεία Και παπού σε μέρη αυτόνομα Μέσα στην τουρκοκρατία Να μας έχει ο Θεός γέρους Πάντα να ταμώνουμε και να ξεφαντώνουμε βρε Με χορούς κυκλοτικού κι άλλο τόσο ελεύθερους σαν ποδαμούς και στις νύχτα το λαμπάδιασμα να πυκνώνει ο δεσμό μας και να σμίγει παλιές και αναμμένες στοχές με το ροκ του μέλλοντος μας